Καλησπέρα και πάλι, Μινάς Παπαγεωργίου. Και Ανδρέας Πανοτσόπουλος, εδώ στα μικρόφωνα του Ατλαντής FM 105,2. Είναι ακόμα μια αστρική πύλη, ραδιοφωνική εκπομπή της εναλλακτική αναζήτηση κάθε Δευτέρα 10 με 12. Α, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για την ιστοσελίδα της αστρική πύλη στο stargatefm.gr που είναι down Α, αυτό το διάστημα. Μετακομίζουμε σερβερ και σε λίγες ημέρες θα ξανανεύει το site. Όμω, για του φίλου του, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο iTunes, η εκπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μαριολάκο εδώ για τη γεωμυθολογία έχει ανέβει. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια και για το θέμα τη εκπομπή και του iTunes. Και πώ μπορείτε να βρείτε το αρχαίο τη εκπομπή για όλου εσά που ενδιαφέρεστε να ακούσετε τι έχει προηγηθεί εδώ στην παρέα τη Αστρική Πύλης όλε αυτέ τι εβδομάδε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνία με την εκπομπή θα σας χρειαστούμε αρκετά σήμερα απόψε το βράδυ μπορείτε να μας α, βρείτε στο facebook, στο λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώς ψάχνοντας α, Stargate FM στο search Όπως επίσης το email τη εκπομπή, stargatefmpapakigmail.com Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας την πρότασή σας, την ερώτησή σας, ό,τι θέλετε Όπως επίσης, α... Και μέχρι την επόμενη εκπομπή μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε στο email μας. Επίσης για όσους θέλουν να μας στείλουν γραπτό μήνυμα από το κινητό τους γράφετε ΑΤΑΦΑ, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 54454. 54. Αυτά για τους τρόπους επικοινωνίας. Να πούμε ότι α, την Αστρική Πύλη όπως και κάθε εβδομάδα τη στηρίζει το μηνύο περιοδικό Μίστερι, το καινούριο το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες. Uh, πάνω από τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τον Γιώργο Ιωαννίδη Τον αρχισυντάκτη του εδώ Στην δεύτερη ώρα να μας μιλήσει Για τα σύμβολα σήμερα όπω το θυμάμαι Όπως επίσης αυτή η εκπομπή είναι προσφορά του εκδοτικού οίκου ένα Ένας νέος εκδοτικός οίκος, μια νέα προσπάθεια Ο ιστότοπος του είναι I όπου με έναν πολύ εύκολο τρόπο νεαροί και όχι μόνο συγγραφείς και καθιερωμένοι μπορούν με έναν πολύ φτηνό κόστος να κάνουν στην ουσία μια πολύ προσεγμένη έκδοση του βιβλίου τους με στόχο την απόσβεση. ένα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Είναι μια προσπάθεια που έχει στηθεί από συγγραφείς, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που έχει συγγραφική Ξέρουν πώς να στηρίξουν ένα συγγραφέα στον να εκδώσει το βιβλίο του και γιατί όχι να, έχει, να αποκομίσει και κέρδος από αυτό. Γιατί με τους κλασσικούς εκδοτικού οίκους το κέρδος είναι κάτι που μάλλον ο συγγραφέα πρέπει να ξεχάσει. Τέλος, στην αστρική Πύλη στηρίζει και το εβδομαδιαίο περιοδικό φαινόμενα το οποίο το προσεχές Σάββατο θα βγει με κεντρικό θέμα το δόγμα του ΣΟΚ, έτσι, ένα καθαρά ε, συνωμοσιολογικό πολιτικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά και για του τρόπους επικοινωνίας και για τους υποστηρικτές εκπομπής. Σήμερα, όπως σας είπαμε προηγουμένως, θα έχουμε σαν θέμα μας την αρχαία ελληνική θρησκεία και τα... Α, χαλιά εδώ στον Ατλαντή θα έχουν τέτοιου ήχου. Όχι όλη την ώρα τουλάχιστον, λοιπόν, αλλά αρχικά θα ναι. βάλουμε κάποιου ήχου που φέρνουν αναμνήσεις από το πώ μπορεί να ήταν κάπω η αρχαία ελληνική μουσική. Ενώ να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια τη δεύτερη ώρα εκπομπή, εκεί κατά τι και, και 10 θα έχουμε κοντά μα και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ελληνοκεντρικού χώρου, τον κύριο Βλάση Ρασιά, με πλούσιο συγγραφικό έργο, πλούσιο και ποιοτικό συγγραφικό έργο. Που θα μα αναλύσει αρκετά πράγματα, αρκετέ απορίε, τι οποίε έχουμε και εμεί και ίσω έχετε και εσείς σχετικά με την αρχαία ελληνική θρησκεία τόσο στο χθε, όσο και στο σήμερα. Λοιπόν, αυτά από μένα, α πούμε. Θα σαν προχωρήσουμε εισαγωγή. στην κανονική δομή τώρα τη εκπομπή. Η επόμενη στήλη είναι η στήλη των νέων, όπου θα παρελάσει η δημοσιογραφία αυτή τη εβδομάδα τα νέα που έχουμε επιλέξει εμεί για εσά. Όλα αυτά θα ακολουθήσουν σε πολύ λίγο, ας αρχίσει το μουσικό μας χαλί και μην ανησυχείτε τώρα, αμέσω αρχίζουμε με τα νέα της εβδομάδας. Λοιπόν, το σύγκροτημα Δαιμονία Νύμφη είναι αυτό που παίζει σαν χαλή αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε λοιπόν τα σημερινά μας νέα, ευλογώντας λίγο τα γένια μα Αντρέα. Θα μιλήσουμε για την επιτυχία του podcast της Αστηρικής Πύλης στο iTunes. Έτσι ως γνωστόν, η εκπομπή μας είναι η μοναδική εκπομπή εναλλακτική αναζήτησης στα ελληνικά Αρτζιανά. Και βέβαια πέρα από τη συχνότητα εδώ στον Ατλαντή, στα FM, το podcast της εκπομπής φιλοξενείται στο iTunes Store της γνωστής εταιρείας Apple. Πλέον λοιπόν η εκπομπή μας αρχίζει και διαδίδεται και κατακτά περίοπτη θέση στα διαδικτυακά τεκτενόμενα. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική έκδοση του iTunes Store, το podcast της Αστρικής Πύλης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 155 των audio podcasts. Ω γνωστόν έχει έρθει με ελάχιστη διαφήμιση, έχουν έρθει με ελάχιστη, διαφήμι... με ελάχιστη διαφήμιση όλα αυτά. Και η εκπομπή για την αρχαία ελληνική τεχνολογία που κάναμε πριν από δύο περίπου εβδομάδε εδώ με καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Λάζο. Έφτασε στη θέση νούμερο 24 με τα δημοφιλέστερα επεισόδια των audio podcasts και φιγουράρει αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε αντίστοιχε εκπομπέ όπω του Τζιμι Πανούσιο, του Νίκο Χατζιμικολόου, τη Γιάννα Κανέλη, του Άριχατζεφάνου, τη Ελληνοφρέ. Και του DJ Τιέστο Όλες αυτές οι 16-17 περίπου 17 εκπομπές που έχουν ανέβει στο iTunes τώρα Έχουν χωρίς αμβολία καταφέρει να κάνουν ακόμα πιο δημοφιλή την εκπομπή μας και ευελπιστούμε βέβαια να γίνει ακόμα γνωστότερη και με ακόμα περισσότερη συμμετοχή από του φίλου μα που μας στηρίζουν. Για όλους εσά που χρησιμοποιείτε λοιπόν το iTunes, γιατί δεν είστε και λίγοι, μπορείτε να γράψετε τη λέξη κλειδί Stargate FM, να μα βρείτε στην κατηγορία podcast και με ένα, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στην ουσία στο podcast τη Αστρική Πύλη. Και όποτε βγαίνει, περνάμε εμεί μέσα καινούριο επεισόδιο, όπω λέγεται, να κατεβαίνει αυτόματα είτε στον υπόλογιστή σα είτε στην κινητή σα συσκευή. Ποιοι θα ήταν, φαντάζομαι, θα ήταν πολύ όμορφο για του φίλου τη Αστρική Πύλη να μπορούν να ακούνε, π.χ., ένα Αθηναίο στο μετρό την Αστρική Πύλη καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσα στι ράγες των τρένων. Γιατί όχι, να περνάει η ώρα ευχάριστα. Τέλο πάντων, ό,τι θέλετε, α κάνετε. Ένα ωραίο τρόπο και από ό,τι φαίνεται είναι επιτυχημένο για την Αστρική Πύλη και νομίζω ότι θα πηγαίνει όλο ένα και καλύτερα. Αυτή είναι η ευχή μα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ινδυσσογραφία αυτή της εβδομάδας. Έχουμε ένα επιστημονικό νέο. Γενικά έχω μια προτίμηση στα επιστημονικά νέα μου φαίνεται. Μην είναι σωστά πρέπει να το κοιτάξω αυτό να βάλω έτσι έναν πιο strange παράγοντα στα νέα που μεταδίδω από εδώ. Ναι, καλό θα ήταν βέβαια. Έχεις και εμένα από δίπλα σου να... Το πηγαίνω περισσότερο στον εναλλακτικό βέβαια και εμένα το δικό μου προ το επιστημονικό είναι το δεύτερο, αλλά για συνέχισε για να δούμε τι έχει. Τέλο πάντων, δέσμε νετρίνων μεταδίδουν μηνύματα μέσα από τείχου, βουνά, πλανήτε. Ε, ένα πολύ σημαντικό νέο που, που μα έρχεται από του επιστήμονε αυτή τη φορά, για να δώσουμε και εδώ στην παρέα το Τλαντέ να καταλάβει, τι είναι τα νετρίνα πρώτα απ' όλα. Τα νετρίνα είναι φευγαλέα θεμελιώδη σωματίδια τα οποία μπορούν να διαπεράσουν ολόκληρου πλανήτε χωρί να ελληπεράσουν καθόλου με την ύλη. Αυτό οφείλεται κυρίω στο γεγονό ότι έχουν στην ουσία μάζα πολύ κοντά στο μηδέν. Οπότε δεν επηρεάζονται από τη βαρύτητα, αλλά έχουν επίση και ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο, οπότε δεν επηρεάζονται και από τα μαγνητικά πεδία. Οπότε μπορούν να περάσουν με έναν ολόκληρο πλανήτη, όπω είναι η Γη, ανεπηρέαστα. Αυτό τι πρακτική εφαρμογή θα μπορούσε να έχει, π.χ., ε, Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τεχνολογία τηλεπικοινωνιών. Είναι η τεχνολογία των νετρίνων. Όπου δεν θα χρειάζονταν πλέον δορυφόροι για να επικοινωνήσουν με, με τον αντίποδα. Ε, Π.χ. είμαστε στην Ελλάδα, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Αυστραλία. Τώρα αυτό μπορεί να γίνεται με επίγεια δίκτυα οπτικών ενών, είτε τα οποία θα ήταν πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων, είτε μέσω δορυφόρων. Ε, πλέον υπάρχει δυνατότητα, είμαστε στην, στην πολύ αρχή βέβαια, είμαστε σε πολύ πρώτο πρώιμο και πρωτόλιο στάδιο σε αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιώντας νετρίνα τα οποία διαπερνούν τον πλανήτη Γη χωρίς να ανελοπιδρούν και μπορούν να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταφέροντας μηνύματα θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Αυστραλία χωρίς χρήση δορυφόρου. Ε, για να γίνω πιο συγκεκριμένος έγινε μια επίδειξη η οποία έγινε στο διάσημο εργαστήριο Fermilab, το οποίο βρίσκεται στο Σικάγο ε, και αυτό το πείραμα, αυτή η επίδειξη, τα αποτελέσματά της δημοσίευτηκαν στο Modern, Modern Physical Letters A Για να λέμε και την πηγή ε, Στο Fermilab βρίσκεται ένας από τους ισχυρότερους επιταχυντές αυτή τη στιγμή στον κόσμο Και κατάφεραν, για να μην σας κουράσω όλες να στείλουν ένα απλό μήνυμα σε ψηφιακή μορφή Το οποίο μήνυμα το έστειλαν με, μέσω νετρονίων Και τα οποία νετρόνια καταγράφηκαν στον ανοιχνευτή Μινέρβα ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο βρισκόταν 240 μέτρα μακριά Εντάξει είναι ένα πολύ έτσι πρώτο και αρχικό πείραμα Κατάφεραν έτσι οι επιστήμονες να στείλουν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα με Το οποίο περίχει τη λέξη νετρίνο ε, Από ό,τι μας λένε και ήδη οι ίδιοι επιστήμονες Όπως σχολιάζει ο Κέβιν Μακφάρλαν του Πανεπιστημίου Ρότσεστερ στην Νέα Υόρκη, ε, ακόμα η τεχνολογία δεν μα επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την, ε, το νέο τρόπο αποστολή ε, μηνυμάτων, ε, διότι χρειάζεται ένα τεράστιο και ογκώδη εξοπλισμό όπω ένα επιταχυντής ολόκληρο. Ωστόσο, ανοίγει το δρόμο για ένα νέο και ονειρικό κόσμο τεχνολογία όπου δεν θα χρειαζόμαστε ούτε δορυφόρου ούτε οπτικές σύνε. Θα στέλνουμε νετρίνα τα οποία θα μπορούν να διαπεράσουν ολόκληρου πλανήτε, βουνά. Αλλάζει στην ουσία το τοπίο των τηλεπικοινωνίων στον κόσμο. Και γενικά τα ανθρωπότε. νετρίνα φαίνεται να απασχολούν πάρα πολύ τελευταία την επιστημονική κοινότητα. Ως γνωστόν έχουμε και το περίφημο πείραμα στο ΣΕΡΝ της Ελβετίας και τα άλλα πειράματα τώρα που αρχίζουν και αμφισβητούνται σχετικά με το αν τελικά κάποια νετρίνα κατάφεραν να αναπτύξουν τα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός έχουν βγει τώρα άλλα πειράματα και λένε τελικά ήταν λάθος αυτό το πείραμα είναι όντω όλο αυτό το επιστημονικό πεδίο υποέρευνα αυτόν τον καιρό και δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές να βγάλουμε συμπεράσματα ούτε οι επιστημονε επιστήμονες δεν είναι δογματικοί σε αυτό το θέμα ε, ένα κάτι που μου έρχεται στο μυαλό το οποίο βέβαια βάζει τη μεταφυσική διάσταση αυτή τη συζήτηση για να μην, το κάνουμε έτσι, να μην δώσουμε έναν επιστημονικό λόγο καθαρά στην εκπομπή. Έχουμε ένα μεικτό λόγο εμεί. Ε, ίσως μέσω αυτή τη τεχνολογία θα μπορούσαμε να στέλνουμε μηνύματα απευθεία στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού μηνά Χωρί να χρειάζεται να παρεμβάλλονται ούτε δορυφόροι ούτε τίποτα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Και, και τι ξέρουμε τι βρίσκεται <ΣΣ> στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Τέλο πάντων, αφήνουμε έτσι ωραία υπονοούμενα. Συνεχίζουμε με τι ειδήσει. Έχει και ο Μινάς κάτι να σα πει τώρα. Λοιπόν, από τον κόσμο της ιατρικής είναι το επόμενο νέο, πολύ ενδιαφέρον, σχετικά με την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιωτικά. Είναι το ζήτημα που επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να σημαίνει το τέλος της σύγχρονης ιατρικής. Έτσι λοιπόν, σαν να μην έφτανε η παγκόσμια οικονομική κρίση, την οποία βιώνουμε όλοι φαντάζομαι, κάποιοι επιστήμονε και μάλιστα Ποιοι επιστήμονες, η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλαδή α, πιο, από πιο επίσημα χείλη δεν θα μπορούσε να ακουστεί η Μάργαρετ Τσάν ανακοίνωσε ότι α, στο μέλλον μία απλή γρατσουνιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εν δυνάμει θανατηφόρα και αυτό γιατί, γιατί τα αντιβιωτικά τα οποία έχουμε ανακαλύψει ως είδος ας πούμε, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα α, αρχίζουν σιγά σιγά και δεν, δεν καθίστανται αποτελεσματικά Απέναντι στις ασθένειες α, Τονίζεται από την έρευνα ότι ο κύριος ένοχος για την κατάσταση αυτή είναι η κακή χρήση Αλλά και η κατάχρηση ακόμα πιο ενδιαφέρον αντιβιωτικών α, Και προστίθεται στην έκθεση πάντα ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για καινοτομία Ουσιαστικά δηλαδή για νέα φάρμακα Αυτό μου θυμίζει α, το ζήτημα των κατσαριδοκτώνων για παράδειγμα που χρησιμοποιούμε Όπου μετά από λίγους μήνες οι κατσαρίδες δεν προσβάλλονται από τις θανατηφόρες αρχικά για αυτές ουσίες και ουσιαστικά εναρμονίζονται, Πρέ πρέπει μάλλον να δεχτούν νέα, νέο φάρμακο για να ψωφίσουν Τέλος πάντων, το θέμα αυτό θα ήθελα να προτείνω στους φίλους της εκπομπής να ψάξουν ένα βιβλίο βέβαια το οποίο είναι εξαντλημένο, θα το βρουν μόνο σε παλαιοβιβλιοπολία είναι το «Μαύρα Υπόγεια Ρεύματα» του θανάσι Βέμπου από τις εκδόσει Μάριος Βερέτας. Εκεί γίνεται λόγος για, το, για τη μάχη αυτή την άνηση του ανθρώπου απέναντι στη φύση, στην δημιουργία αντιβιωτικών και στην ψευδέστηση την οποία έχει ο άνθρωπος ότι τάχα μου μπορεί να ξεριζώσει κάποιες ασθένειες, ουσιαστικά... Α, αυτά τα πράγματα δεν είναι ένας κύκλος που φεύγει και έρχεται θα, λέ, θα λέγαμε Εντάξει, η... στην ουσία βέβαια έχουμε αποτέλεσμα από αυτά τα φάρμακα έτσι μιλά, Δεν είναι ότι δεν αποτέλεσμα Παροδικό Παροδικό, Παροδικό δηλαδή... θα βρούμε κάτι άλλο μετά ναι. Είναι μια συνεχής μάχη δηλαδή θα λέγαμε ότι δεν είναι μάδεο Υ... Υπάρχουν δηλαδή θεωρίες που λένε ότι ακόμα ας πούμε, και η ίδια η εμφάνιση του AIDS στην Αφρική ήταν αποτέλεσμα του, του των μαζικών εμβολιασμών για δαμαλισμό που είχαν πραγματοποιηθεί μερικές δεκαετίες πριν. Η φύση δηλαδή πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να επανέρχεται με νέου, με νέε απειλέ απέναντι στον άνθρωπο και είναι ουσιαστικά παραδοτικέ. Σίγουρα, Σίγουρα. ωστόσο, αυτή η μάχη είναι συνεχή και δεν τη θεωρώ μάτι. Να δώσουμε και μια πρόσωπη πληροφορία που είναι πολύ σχετική μα αυτό που είπε σχετικά με τα αντιβιωτικά μήνα. Η Ελλάδα συγκεκριμένα για να μιλήσουμε και για τη χώρα μα. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό στη χρήση αντιβιωτικών. Είναι πρώτη με δεύτερη την Κύπρο τη Γαλλία και την Ιταλία. Να ακολουθούν στη συνέχεια, ε, μάλλον είναι ενδεικτικό ίσω τη ελληνική νοοτροπία, καθώ υπάρχουν έρευνε οι οποίε ε, λένε ότι το 44% των γονέων χορηγούν μόνοι του αντιβιωτικά στα παιδιά του. Δηλαδή δεν επισκέφτονται καν γιατρο. Α, τι έχει το παιδί μου, Κάτι σαν γρήπη, πάρε αντιβιωτικό, επειδή ξέρω ότι αυτό σου κάνει. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα πρώτον ε, η αποτελεσματικότητα των αντιβιωτικών να μειώνεται όσον υπάρχει αυτή η χρήση, η κατάχρηση μάλλον, των αντιβιωτικών. Τα βακτήρια αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και προσαρμόζονται, το οποίο θα οδηγήσει κάποια στιγμή στο να βγουν άχρηστα αυτά τα αντιβιωτικά. Και στην Ελλάδα έχουμε ίσως αυτή την κακή συνήθεια να είμαστε ανυπόμονοι, να θέλουμε να απαλλαγούμε πολύ γρήγορα την ασθένεια. Καλά, δεν χορηγούν φάρμακα χωρίς συμβουλή γιατρού, την να ε, Είναι χαρακτηριστικό της, του ελληνικού παραδείγματος και τις πατάλης γίνεται επίσης σε τέτοια τη φάρμακα. Προταθλητές Ευρώπη, Ευρώπης οι Έλληνες οι οποίοι είναι πτωχευμένοι αυτόν τον καιρό, έτσι. Τέλος πάντων είναι χαρακτηριστικό του λαού μας γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η στήλη των νέων. Θα περάσουμε τώρα έτσι πολύ γρήγορα σε ένα μουσικό διαλυματάκι, και αμέσω μετά έχουμε το κυρίω θέμα, το κυρίω πιάτο για αυτή την εκπομπή. Αρχαία ελληνική θρησκεία, στο χθε και στο σήμερα. Θα αναλύσουμε αρκετά πράγματα και θα αφήσουμε και κάποια άλλα για τη συνέντευξη κατά τη διάρκεια τη δεύτερη ώρα. Μην φυγείτε. Θα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για αρχαία ελληνική θρησκεία, όχι τόσο πολύ. Επί των τελετουργικών και όλων αυτών, αλλά θα μιλήσουμε κυρίω για την περίοδο που λέγονταν λυκόφω των Θεών. Τη μετάβαση δηλαδή από την αρχαία θρησκεία στον χριστιανισμό. Θα μιλήσουμε ίσω και για την περίοδο του, των μεσαιωνικών χρόνων όπου υπήρχε αυτή η μάχη, πώ επιβίωσε η αρχαία ελληνική θρησκεία μέσα αυτέ οι δύσκολε συνθήκε και θα φτάσουμε και στο σήμερα και ποιο είναι το σύγχρονο σκηνικό ε, στην Ελλάδα, τι συμβαίνει, τι γίνεται, είναι, αν υπάρχουν θεσμοί, αν υπάρχουν ναοί. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην παντρεοελληνική θρησκεία και πολλά άλλα πράγματα τις προσπάθειες τους για αγωνόριση. Τέλος πάντων αυτά είναι... θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Ένα μουσικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε Σιγμα Ταφ και ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι το οποίο από ό,τι βλέπω μπήκε και τώρα πρόσφατα στην playlist του Ατλαντής. Ατλαντής. Μόνοροκ Η σεργία μου και να πάω να μου να την μου πλευρά τη να φύγω μακριά και να χορεύω και να τα περιπολικά και εγώ να πω χώρο Συναισθηματική θλάση <Συγελίου> και με τη λάση άρχισα ακτινοβασί <Συγελίου> Να δω ποιος θα με σταματήσει Ποιο θα με πιάσει Έτσι κι το σιδερό κολλάει μόνο στη βράση και στη σκόνη Μικρό μου πιόνι, ήρθε ανοίξει ξανά uh. Μικρό μου πιόνι, μυχο μου πιόνι Κόβει το πριόνι και γελάω δυνατά Και φεύγω, έχει στο βάραβα Φυλάκια στη μαμά, στον Στα παιδιά που Καζαμπάρανε πα' la μακιά Άστρικη Πύλη και πάλι εδώ, Δευτέρα 19 Μαρτίου. Είναι η 17η εκπομπή μας. η εκπομπη μα. Η 17η. Τι έχει το 17η ιδιαίτερο, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, θα δούμε απόψε, θα μα πείτε εσεί αν είναι ιδιαίτερη η απόψηνη εκπομπή. Λοιπόν, αρχαία ελληνική θρησκεία, το κεντρικό μα θέμα σήμερα. Σκεφτόμουν ποια θα ήταν η εισαγωγή που, με την οποία θα ξεκινούσα απόψε και τη βρήκα. Βασίζεται σε πραγματικό γεγονό, προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να την ψάχνω με όλα αυτά τα θέματα εκεί στο γυμνάσιο λίκιο και μπήκα σε αυτά τα μονοπάτια του αρχαίου ελληνικού χώρου ανάμεσα στα άλλα, σκέφτηκα το εξή. Ξεκίνησα δηλαδή από την α... α... εξή απλή απορία. Όλοι οι Έλληνε, τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ αυτών και όλο ο κόσμο, θαυμάζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Θαυμάζουν δηλαδή. Το, τους φιλοσόφους τη φιλοσοφία την ελληνική θαυμάζουν τους αρχαιολληνικούς ναούς και έρχονται και τους επισκέπτονται την Ακρόπολη, τους Δελφούς και εγώ δεν ξέρω ποιο άλλους, τη Δοδόνη βμάζουμε τη μουσική τους θαυμάζομαι ένα σωρό πράγματα και απορούσα πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι Έλληνες να τα έκαναν όλα πολύ καλά θα, θαυμα, θαυμάζαμε επίση τα, τα πολιτικά συστήματα τα οποία έβγαζαν έτσι, για τη δημοκρατία κτλ εντάξει δεν θα πούμε, έχουμε Πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή ότι δεν θα πρέπει να εξειδανικεύουμε εξα... καταστάσεις. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένας θαυμασμός για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν αν ερωτήθηκα είναι δυνατόν να θαυμάζουν όλοι όλα τα στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και να ονομάζουν ε, τη θρησκεία τους εδώ στην Ελλάδα ως ιδωλολατρική, ως λανθασμένη, ως... ως, ως. Και λέω, Κάτσε ρε παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τα έκαναν σωστά όλα ή προσπάθησαν να τα κάνουν σωστά όλα ή όλοι του θαυμάζουν γι' αυτά. Εκτό από αυτό, γιατί. Εγώ νομίζω τώρα μηννάω εφόσον έχει ε, περάσει από τα μαθητικά χρόνια και έχει ε, περάσει και από τα πανεπιστήμια. Είναι μια αφελή ερώτηση τέλο πάντων αυτή. Έχει καταλάβει πώ παίζεται το παιχνίδι, και Βεβαίως. εγώ θέλω να κάνω τη δικιά μου εισαγωγή τώρα. Για να Η οποία δεν τώρα. ξέρω αν θα σε βρει σύμφωνο ή όχι. Την ετοίμασα μόλι τώρα. Τώρα είναι έτοιμη Σε αυτήν την εκπομπή Δεν δε την κάνουμε αυτήν την εκπομπή Για να, προλα... για να προβάλλουμε απαραίτητα Τις δικαίες μας απόψεις Και να πούμε ότι κοιτάξτε αυτή είναι η αλήθεια ε, Να δώσω ένα παράδειγμα Στο θέμα των θρησκειών δεν είμαστε εδώ για να προβάλλουμε Να πούμε αυτή η θρησκεία είναι κακή Όχι, Ή βέβαια. αυτή η θρησκεία είναι καλή Αυτό συμβαίνει... Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη Η οποία μάλλον είναι αντίθετη με τη συντριπτικ... Οπα, συντριπτική, συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνών και όχι μόνο των ανθρώπων θα έλεγα ε, οι θρησκείες είναι ένα τόπο το, του λαού που, είχε, που έλεγε και ο Μάρξ ε, είναι ένα μέσο επιβολής στην ουσία επάνω στην ανθρωπότητα από αυτούς που ελέγχουν τη θρησκεία οι οποίοι είναι είτε το ηρατείο της εκάστοτες θρησκείας είτε και η πολιτική γιατί Διαχρονικά, μα κοιτάξουμε τη σχέση θρησκείας και πολιτικής, ήταν ένας ασφικτός εναγκαλισμός. Στην Ελλάδα ειδικά, ισχύει ακόμα και τώρα ε, αυτό δηλαδή, το πράγμα. Ναι. Στην Ευρώπη ε, ευτύχυσαν να δουν το διαφωτισμό, ο οποίος στην ουσία κατάφερε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό να διαχωρίσει την εκκλησία από την πολιτεία και το την πολιτική, λαϊσιτέ, τη Γαλλία, ναι. η λαϊκότητα ελληνιστή. Ε, ναι, σαφέστατα, ε, δεν διαφωνώ σε τίποτα μαζί σα. Εμεί εδώ θα, θα αλλιώς... προσπαθήσουμε να παρουσιάζουμε αντικειμενικά το, τι πορεία έχει τραβήξει η αρχαία ελληνική θρησκεία από την ύστερη ε, αρχαιότητα μέχρι τα πρώτα έτσι, μέχρι βιζιτα... Βιζαντινά χρόνια, όπω ονομάζονται, και στο σήμερα, Να στο σήμερα ώστε να δείτε ενδεικτικά το, να βγάλετε και κάποια συμπεράσματα πώ έχουν επιβληθεί το σημερινό θρησκευτικό καθεστώ, πώ έχει επιβληθεί στην ουσία χώρα και να αναδείξουμε και ένα θέμα το οποίο είναι όντω, στη βάση όπως το θέτεις εσύ ότι κοιτάξτε παιδιά θαυμάζουμε τους αρχαίους Έλληνες εμείς προσθέτουμε εντό παρενθέσεως ότι έχουν και τα στραβά τους μην εξειδανικεύουν την αρχαία Ελλάδα αλλά τι γίνεται με την αρχαία ελληνική θρησκεία. Δηλαδή, όλα τα άλλα ήταν φοβερά στου Έλληνε, αλλά αυτό α, το κρατάμε απ' έξω, Γιατί ήταν <εδοχε> ιδολάτρε, σατανιστέ, δεν ξέρω τι μπορούν να πούν. Άμα μιλήσει με κάποιον άνθρωπο τη Εκκλησία και του πει για αρχαία ελληνική θρησκεία, θα κοκκινήσει τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο <σφυσίες> τη Εκκλησία, νομίζω και μόνο... στη συντριπτική πλειοψηφία των Και εμεί αυτό ήρθαμε να θίξουμε ένα θέμα ταμπού, να το ανοίξουμε, να μάθετε κάποια πράγματα παραπάνω, να ανοίξετε το μυαλό σα και όχι απαραίτητα να σα στρέψουμε σε έναν θρησκευτικό δρόμο. Εγώ, όπω σα είπα. Ε, θεωρώ ότι ε, πλέον δεν έχουμε ανάγκη Ένα θρησκευτικό σύστημα Για να στηριχθεί πάνω η ηθική μας Υπάρχουν πλέον εργαλεία Ένα θρησκευτικό Υπάρχει... δογματικό σύστημα ναι. Ναι. Υπάρχει πλέον τόσα, χρόνια, τόσα χιλιάδες χρόνια φιλοσοφίας ε, Δεν σημαίνει κάποιος ο οποίος Π.χ. δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, ότι είναι ανήθικος, ότι είναι κακό άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει αυτή, απο... υπάρχει αυτή η άποψη στην κοινωνία. Βέβαια υπάρχει και μία διαφορά εδώ που πρέπει να, τη, να, τη θέσουμε, να το θέσουμε αυτό το ζήτημα, ότι τι θρησκείε και τι κοσμοθεάζει γενικότερα, δεν μπορούμε να τι βάλουμε όλε στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενε μονοθεϊστικέ θρησκείε, στι οποίε υπάρχει ο χριστιανισμό, ο ισλαμισμός και φυσικά ο πατέρα αυτών των δύο, ο Ιουδαϊσμό. Και υπάρχουν και οι λεγόμενε φυσικέ ή πολυθειστικές θρησκείες οι οποίε χαρακτηρίζονται είναι προχριστιανικέ ή εθνικέ θρησκείες οι, οι λεγόμενε όλων των κρατών, ανάμεσα στι οποίε είναι και οι ελληνικοί. Υπάρχει η θρησκεία των Κελτών, υπάρχει η θρησκεία των Αιγυπτίων, υπάρχει η θρησκεία άλλων λαών, όλο ένα τον κόσμο, των Αβορήγεινων, α πούμε, στην Αυστραλία. Οι οποίε κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζονται φυσιολατρικέ. Ναι. Ε, δεν έχουν δόγμα, δεν έχουν ιερά βιβλία, δεν έχουν ιδρυτέ. Και υπάρχει έτσι ένα αρκετά. Α, χαλαρό σύστημα α, ευελιξίας ως προς τις φιλοσοφικές κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να πάρουν. Δεν ήταν δηλαδή μία αρχε, η αρχαία ελληνική θρησκεία την οποία είχαν την ίδια στην Αθήνα, στη Θήβα. Στη... Παρ' όλα αυτά υπήρχαν κοινή δεσμοί. Είναι λίγο κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Okay. Πρέπει κανείς να το μελετήσει. Για να μην ξεφύγει και το θέμα ναι. στο συζήτηση, θρησκεία versus αθεία. Που θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η εκπομπή, που θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Ένα φιέρμα στην αθεία, α πούμε. Θα ήθελα οπωσδήποτε να κάνουμε. Όχι ότι δηλώνω άθεο, αλλά είναι κάτι το οποίο επίση είναι ταμπού. Α, Αλλά θα χάσουμε τελείω το νοηματικό πυρήνα αυτής τη εκπομπή, νομίζω. Ναι, να Μπορούμε να φύγουμε Εγώ είναι Η μία απόψη, έτσι, πολύ σύντομα ότι όλε οι θρησκείε βασίζονται σε ένα βαθμό κυρίως στο φόβο του θανάτου που έρχονται να απαντήσουν σε τέτοια ερωτήματα. Πάντω, η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν βασιζόταν στο φόβο του θανάτου. Ε, μπορούμε δε... Πέφτει πάλι στο. Είναι το θέμα Υπήρχε... του διαχωρισμού που λέγαμε. Τέλο πάντων, εντάξει, θα τα βρούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια Και Δεν το... ξέρω, το... ίσω αυτή να είναι εξειδανικευμένη εικόνα, Σουλεύμινα. Όχι, okay, <laughs> μπορεί ο απλό κόσμο, πούμε, στην αρχαία Ελλάδα να είχε αυτή την άποψη. Οι φιλόσοφοι να το βλέπαν αλλιώ το θέμα. Έτσι, ότι είναι μια φυσιολογική θρησκεία, αποδίδουμε κάποιε ιδιότητε στους θεού που εκφράζουν το όλον. Φαντάσου ότι μετά το θάνατο του νεκρού στην αρχαία Ελλάδα ακολουθούσε τρίμερο Γλέντι. Ωραία. Αυτό θέλω να... Τέλο πάντων. Λοιπόν, Άμα είχε μεγάλη κληρονομιά. Αποφάσισε. <laughs> θα... <laughs> <laughs> Πολύ ωραίο. Και όντω άφησε ο αρχαιολόγο ο ελληνικό κόσμο μεγάλη κληρονομιά. Γιατί να μιλήσουμε. <laughs> Τέλο πάντων, γιατί το ξεφύγαμε τελείω από το θέμα, θέλουμε. Μήπω θε να μιλήσουμε. Με έτσι στην ύστερη αρχαιότητα, εκεί στα, βασικά στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Εκεί. Εκεί γνωρίζετε. 350 μετά Χριστών, νομίζω. Εκεί έχει παχθεί όλο το παιχνίδι. Κάπου εκεί παίχτηκε όλο το Α, παιχνίδι. Με την άνοδο του Κωνσταντίνου, ο οποίο ήταν. Του... Ο Κωνσταντίνο, ο οποίο έγινε μετά επί τα Άγιο ήταν μυθραϊστή ο ίδιο, παγανιστή δηλαδή. Ουσιαστικά τα τελευταία μόλι χρόνια τη ζωή, τι τελευταίε αν δεν κάνω τη ζωή του, βαπτίστηκε χριστιανό. Η μητέρα του, η Ελένη, με την ιστορία με τον Τίμερο Σταυρού. Άλλη ιστορία αυτή θα πρέπει να αναλύσουμε, ίσω σε κάποια εκπομπή εδώ κοντά στο Πάσχα. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνο, λοιπόν, ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κάποια γενικά. Γεγονότα... Να σε ρωτήσετε, πώς να. σου είχε σφάξει αυτός ο άνθρωπος, ξέρουμε. Είχε σφάξει τη μισή του οικογένεια. Γίνεται Α. χαμός με αυτό το Άγιος θέμα. Όμως. Άγιος, Άγιος. Καλά, δεν okay. ήταν μόνο. μόνος. Πού okay. να δεις το, το Θεοδόσιο τι έκανε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια εκεί κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα, βλέπουμε τους, τους χριστιανούς οι οποίοι είχαν ήδη αναρχηθεί σε, σε εξουσία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία να αποκτούν όλο ένα και περισσότερο δύναμη. Μετά τον Κωνσταντίνο είχαμε και τους πρώτους χριστιανούς αυτοκράτορες. Και κατά τη διάρκεια του Τετάρτου και του Πέμπτου μεταχριστιανικού πάντα αιώνα έχουμε την έκδοση των λεγόμενων κωδίκων, τους αντιπαγανιστικούς κωδίκους. Όταν μιλάμε για παγανισμό εννοούμε ουσιαστικά για τις αρχαίες θρησκείες... Βγαίνει από τον όρο Παγκάνου που σημαίνει αγρότη, ήταν ένα υποτιμητικός όρο που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί για του αρχαιόθρησκους, για του αρχαιολάτρες ή για του εθνικού, τέλο πάντων, είναι ακριβώ το ίδιο. Λοιπόν, υπεύθυνοι για την έκδοση αυτών των κωδίκων ήταν δύο αυτοκράτορε. Ο ένα ήταν ο Θεοδόσιο, η Μέγα Θεοδόσιο, και ο άλλο ήταν. Ο Ιουστινιανός. Α, αυτοί οι κώδικε μπορείτε να του βρείτε στα ελληνικά. Υπάρχει ένα βιβλίο, Η Αντιπαγανιστική Νομοθεσία τη Íστερή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μέσα από του κώδικε. Έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Κατάρτη. Και ουσιαστικά πλέον καταργείται εκεί η ανεξιθρησκεία στην Αυτοκρατορία, η οποία είχε θεσπιστεί το 313 με το διάταγμα των, των Ελπιολάνων. Ναι. Και ουσιαστικά εκεί, εκείνη την εποχή, τι λένε αυτοί οι κώδικε. Πάνω κάτω λένε ότι όποιο λατρεύει ακόμα και, και στην κατοικία του, ιδιωτικά ναι. δηλαδή, του αρχαίου θεού, τιμωρείται με δίμευση τη περιουσία ή ακόμα και με θάνατο. Δηλαδή, έκλεισαν... Ήταν εγκληματίε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι να εντάξει, ήθελαν να ανατρέψουν ό,τι ήθελαν να ανατρέψουν τέλος εαυτό του. Με φασιστικό πάντων. τρόπο τέλο πάντων επέβαλαν. Άλλε εποχέ βέβαια τότε έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Εμεί αλλά... γεγονότα. Σε σχέση τώρα. με την Ευρώπη και την πραγματικότητά τη και τον δυτικό κόσμο εντό εισαγωγικών, βέβαια. Ανοίγω πάλι την κουβέντα. Υπάρχουν ακόμα τέτοια φαινόμενα θρησκευτική βία και θρησκευτικών πολέμων. Μέχρι, μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Μέχρι και σήμερα. Εκτό πέρα από όλα αυτά, για να το κλείσω λίγο αυτό, γιατί ξέρω ότι θέλει να μιλήσει, είχαμε. Κάνω στα π... ίδια που λες και εσύ ήθελα να μιλήσω, δηλαδή για τη μάχη, την τελευταία ναι, μάχη. Ναι, πέρα από όλα αυτά και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο των κωδίκων, είχαμε κλείσιμο φιλοσοφικών σχολών, βιβλιοθήκε. Σήμερα α πούμε. Που λέγαμε προηγουμένω ότι θαυμάζουμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ουσιαστικά έχει μείνει ένα 5 με 8% τη αρχαία ελληνική γραμματεία. Όλα τα υπόλοιπα καταστράφηκαν και ξεκίνησαν να καταστρέφονται αυτά τα κείμενα από εκείνα τα χρόνια, του Θεοδωσίου και του Ιωστινιάδη. Να πούμε επίση ότι στη διάσωση τη αρχαία ελληνική γραμματεία κυρίω οι Άραβε έχουν συμβάλει, του οποίου τώρα βέβαια του λέμε Ισλαμιστέ, το κακό Ισλάμ. Εντάξει, τέλος πάντων, κάποτε οι Άραβες ήταν πολύ μπροστά στα μαθηματικά, η λέξη άλγευρα είναι αραβική, το, οι αριθμοί, τα ψηφία που χρησιμοποιούμε είναι αραβικά, οι, α, οι, οι αλγόριθμοι, η λέξη αλγόριθμος, πώς, πώς? Κοζαρίσμα. Κοζαρίσμη. Μα βοηθάει εδώ ο Διονύση Σοκοτσάκη, ο οποίο κάθεται νομίζω του άρεσε το σημερινό μα θέμα. σω πρέπει να περάσουμε και στην τελευταία μάχη στην ουσία τη αρχαία ελληνική θρησκεία για έναν θρησκευτικό πόλεμο στην ουσία. Του εθνισμού, όχι μόνο τη αρχαία ελληνική. Εμπλέκονταν και οι Ρωμαίοι μέσα. Δεν ήταν μόνο η αρχαία ελληνική θρησκεία, όντω. Ήταν μια μάχη εναντίον μονοθεϊσμού, εναντίον πολυθεϊσμού, θα λέγαμε. Πώ έτσι είχε έναν τέτοιο χαρακτήρα. Είχε έναν τέτοιο χαρακτήρα. Είναι η μάχη του φρύγιδου. Που στην, οποία, στην οποία μάχη στην ουσία σφραγίστηκε, έτσι, μπήκε η σφραγίδα για το μέλλον τη ανθρωπότητα και ειδικά τη Ευρώπη, ότι θα είναι μονοθεϊστικό. Ε, Όπω για να πάμε έτσι να κάνουμε πολύ γρήγορη και μικρή ιστορική αναδρομή, ο ιστορικό μακρόβιο μα αναφέρει ότι είχε δημιουργηθεί ένα μυστικό κύκλο από διάφορου συγκλητικού οι οποίοι είχαν, ήταν πολυθεϊστέ. Και δημιούργησε ένα μυστικό κύκλο προσπαθώντα να αντισταθούν σε όλο αυτό το χριστιανικό ρεύμα το οποίο είχε αναπτυχθεί στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Στο κέντρο αυτού του κύκλου ήταν ο βέτιος αγόριο πρετεκάτο, ο οποίο ήταν πολιτικό διανόμενο και ιερέα του Θεού ήλιου. Επίση, ο βύριος Νικόμαχος Φλαβιανό, ο οποίο είναι άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση, άνοικε σε αυτό τον κύκλο και μετάφρασε τον απολώνιο των Διανένα, είναι η πρώτη αναφορά νομίζω, η πρώτη μετάφραση. Στα... ο πρώτο που στην ουσία επανέφερε από... ο πρώτος μάλλον που επανέφερε ναι, αυτό το θέμα το Απολώνη τι... το του Απολονίου. και το διέδωσε και στη Δύση αυτό το έργο μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Απολώνης δεν το αναφέρει τυχαία ο Ανδρέας διότι ο Απολώνης εκείνη την περίοδο δηλαδή μιλάμε τώρα για γύρω στο 391 κάπου εκεί 394 ουσιαστικά θεωρούταν από του παγανιστέ ω το αντίπαλον δέος του, του χαρακτήρα του Ιησού κατά κάποιο τρόπο είχε αποκτήσει τεράστια φήμη Πρέπει να κάνουμε όντως μια και, και έχει γι' αυτό <σχεσίλιο> το θέμα <σχεσίλιο> εκπομπή Τέλος πάντων, το 392 η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αντιμετώπιζε διάφορους κλειδονισμούς είχε πολλές εσωτερικές έριδες ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος εκείνο τον καιρό, το 392 ήταν συναυτο... συναυτοκράτορα με τον Γρατιανό και τον Βαλεντινιανό έτσι περίεργα, ρωμαϊκά ονόματα όλα αυτά. Όταν πέθανε λοιπόν ο Βαλεντινιανό, ο δεύτερο νομίζω, ε, ο παγανιστή Φράγκο, στρατηγός Αρβογκάστη, ανακήρυξε αυτοκράτορα τη Δύση, τον ρήτρορα Φλάβιο Ευγένιο. Τέλο πάντων, ε, αυτό το Θεοδόσιο το έμαθε. Ο Ευγένιο, ο οποίο ήταν φιλοεθνικό. Ναι, να το ήταν φιλοεθνικό, ο οποίο επανέφερε γιορτέ για του ε, Θεού, έκανε αναστήλωση βομών. Και στη σύγκλιτο μέσα, νομίζω, το βωμό τη νίκη. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά είχαμε μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το ανατολικό κομμάτι στο Βυζάντιο το είχε ο Χριστιανό Θεοδόσιος και ξαφνικά στη, α, δύση, στη δύση ανεβαίνει κάποιο φιλοεθνικό. Τέλο πάντων, ο Θεοδόσιος το μαθαίνει αυτό ότι κάποιο έχει οργανώσει μια συνωμοσία στην ουσία, πάει κόντρα στι γραμμέ που δίνει για την αυτοκρατορία και οργανώνει ένα έτσι εκ, εκστρατευτικό σώμα και πάει να επιτεθεί στι δυνάμει του Φλάβιου Ευγένιου. Ε, όπως επίσης ο Φλάβιος Ευγήνες όρισε τον Φλαβιανό τακτικό ύπατο Ένα αξίωμα εκεί της αρχαίας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Τέλος πάντων στις 5 Σεπτέμβριου του 394 μετά Χριστόν ε, Δίνεται η μάχη του, στον ποταμό Φρύγιδο ο οποίος βρίσκεται στη Σλοβενία, Όπου και ε, okay, δύο, τα δύο αντίπαλα μέρη ας το πούμε τα... Να τα πούμε χριστιανικά και τα άλλα εθνικά τη εθνική θρησκεία, συγκρούονται. Πολλοί μισθοφόροι βέβαια άνοιγαν σε αυτού του στρατού. Το αποτέλεσμα, το τελικό, ε, ήταν η νίκη του θεο, των δυνάμεων του Θεοδοσίου και η τελική επικράτησή του. Μετά, όπω μαθαίνουμε από την ιστορία, διαχώρησε την αυτοκρατορία σε ανατολική και δυτική, την ε, δόρισε εντό αγωγικών στου ε, δύο γιου του, τον Ονόριο και τον Αρκάδιο. Τέλος πάντων, Όλα αυτά με μερομηνίε και οπό, ονόματα, ίσω σα κουράζουν, ναι, αλλά αυτό το, είναι... μάχη, τέλος, αυτό το περιστατικό δεν νομίζω ότι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει στα σχολικά βιβλία, μην Δεν το θυμάμαι όχι, ούτε για πλάκα. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Και γενικότερα για το, το πώ ορίζουμε το τέλο του αρχαίου κόσμου, υπάρχουν διάφορε απόψει από διάφορου μελετέ. Δηλαδή, κάποιοι, α πούμε, λένε ότι το τέλο του αρχαίου κόσμου στην πραγματικότητα ήταν το 338 πριν την χριστιανική χρονολόγηση, εκεί όπου έγινε η μάχη τη Χερώνια και ο Φίλιππο. Κατέβηκε στα νότια και ανάγκασε όλου του υπόλοιπου Έλληνε να δεχτούν ουσιαστικά την, να, να υποκύψουν κατά κάποιο τρόπο και να γίνουν κομμάτι τη Μακεδονικής δυναστεία. Υπήρχε ένα τεράστιο ιστορικό κίνημα. Κάναμε ίσω και μια δυστυχώ γρήγορη αναφορά στον Ιουλιανό. Ναι, βεβαίω. Πρέπει να πούμε και για το τον Ιουλιανό. Ο οποίος ήταν στην ουσία ο τελευταίο αυτοκράτορα, ο οποίο διαπνεώνταν από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Προσπάθησε να επαναφέρει τις παλιές συνήθειες στα τεκτενόμενα της ε, αυτοκρατορίας. Ε, Είχε βασίλ... ένα άδοξο τέλος. Ε, μόνο για δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από το 361 μέχρι το 363, αν δεν απατώμε. ήταν η θητεία του. Αλλά πρόλαβε να κάνει αρκετά πράγματα. Θέλησε να, να επαναφέρει την ανεξιθρησκεία στην αυτοκρατορία και να κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα ανάμεσα σε εθνικούς και χριστιανούς. Πέθανε η παράδοση, η παράδοση δεν είναι 100% αληθές αυτό, αναγκαστικά αναφέρει ότι πέθανε από στρατιώτη χριστιανό του ίδιου του, του στρατεύματος, τον Μερκούριο, ο οποίος μετέπειτα έγινε και άγιος από την Χριστιανική Εκκλησία. Όσοι επισκεφτείτε ναού και τύχει να συναντήσετε κάποια γεωγραφία του Μερκούριου σίγουρα, θα τον, βλέπετε να σκοτώνει με το, θα τον δείτε να σκοτώνει με το δόρι του τον αυτοκράτορα Ιουλιανό ο οποίος ακριβώς γιατί προσπάθησε να επαναφέρει την Ανεξίδριση ονομάστηκε ουσιαστικά και παραβάτης. Αυτά για τον Ιουλιανό. Τώρα, θε να προχωρήσουμε, Αντρέα, λίγο μέσα στο πέρα, χρόνο. Τώρα, όντω, να μην μπούμε σε πολύ εξειδικευμένα θέματα και ο Ιουλιανό. Δηλαδή, πέρα από την κριτική που δέχτηκε από του χριστιανού τη εποχή του, γιατί είχε φέρει κάποια μέτρα τα οποία ίσω να ήταν σκληρά εναντίον του. Δηλαδή, ότι π.χ. δεν θα μπορούσαν να διδάσκουν την κλασική παιδεία όντα χριστιανοί, καθότι δεν συνάδει το πνεύμα του χριστιανικού κόσμου τον εθνικό κόσμο. Δέχθηκε και κριτική μέχρι και από εθνικού Ο συγγραφέα Αμυανός Μαρκελίνος ασκεί κριτική π.χ. στον Ιουλιανών. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Μπορείτε να ψάξετε, υπάρχουν και βιβλία για τον Ιουλιανό. Υπάρχουν από τις εκδόσεις Thirathen, υπάρχουν ναι. πολύ καλά βιβλία. Ναι, ναι. Και επίσης στο διαδίκτυο θα μπορέσετε να βρείτε πολλές πληροφορίες, πολλές πηγές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Ιουλιανός. Ε, ε, ε, ε, να, να προχωρήσουμε στο χρόνο. Ε, να να δώσουμε έτσι λιγάκι έτσι, μουσικό χαλί να, να ναι, ναι, ναι. πάρουμε μια ανάσα. Γιατί τι θα γίνει εδώ, θα κόλλησε το στόμα μας Πάμε, πάμε. έτσι, να συνεχίσουμε έτσι, την ιστορική μας ε, περιπλάνηση. Ε, έχουμε φτάσει στο 1355, το οποίο είναι το έτος γέννηση του πλήθωνος του γεμιστού. Μια εξέχουσα προσωπικότητα, ε, ένα Έλληνα φιλόσοφος βέβαια. Στο Μιστρά ήταν ο πλήθος Στο Μιστρά, πλήθωνο μιστρά πλήθωνο ήταν πλήθωνο ναι, πλήθωνο. Ναι, Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1455 και πέθανε το 1452. Ο άνθρωπος έφυγε πλήρης ημερών, ειδικά τέτοιες εποχές. Είχε μια καλή ζωή μάλλον, είχε γερή κράση, για να αστιευτώ και λιγάκι. Ε, ο πλήθωνας ο γεμιστός ε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία εκδιώχθηκε προφανώς λόγω των απόψεών του οι οποίες τον έφεραν σε σύγκρουση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ωστόσο είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να, να κρατήσουμε όταν μιλάμε για την περίπτωση του πληθυσμού του γεμιστού ίσως λόγω της ευρύτητας του πνεύματος του ε, είχε εξαιρετικέ συμπάθειες ε, από τους διάφορους έτσι, άρχοντες τη εποχή, οι οποίοι στην ουσία Μάλλον τον προστάτευσαν διότι με αυτά που έλεγε και με αυτά που έκανε ο άνθρωπος κινδύνευε. Οπότε χάρη σε αυτό επιβίωσε, ότι είχε την έννοια της πολιτικής εξουσίας και όχι της θρησκευτικής βέβαια. Ήταν επίσης σύμβουλο των τελευταίων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Πέθανε από φυσικά αίτη, όπω είπα, πλήρης ημερών. Υπήρξε ένθρεμος υποστηρικτής της φυσικής και πολιτισμικής συνέχεια του ελληνισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε. Το 1400, ας πούμε, δεν υπήρχε η έννοια του Έλληνα, όπως την ορίζουμε σήμερα. Ήταν και απαγορευμένη λέξη, αν δεν κάνω λάθος, ο Ρωσέλληνας στο Βυζάντιο. Το αναφέρουν και οι χριστιανοί πατέρες. Η έννοια της ελληνικής ταυτότητας ε, για τους περισσότερου Τουλάχιστον είχε χαθεί, δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Δεν... Πολύ πρόσφατα, στην, στην ουσία, κοντά στη δημιουργία του νεολαϊκού κράτου, αρχίζουμε και ξαναχτίζουμε όλη αυτή την έννοια τη νεολαϊκή ταυτότητα και του Έλληνα. Βέβαια, με το στρεβλό τρόπο με τον οποίο έγινε εκείνη την εποχή. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Ορίσαμε ότι είναι Έλληνα ο Ορθόδοξο. Αυτό σημαίνει ότι χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ελληνισμού. Η οποία δεν ήταν χριστιανοί ορθόδοξη. Υπήρξαν και εκεί τάσει αλληλοσυγκρουόμενε, αλλά τέλο πάντων για διάφορα κοινωνικοπολιτικά έπαιξε και η πολιτική και η κοινωνική. Βέβαια, κάποιο μπορεί να, άμα το μπούμε σε αυτό το θέμα. Α, με συγχωρεί, σε διακόψω, αν νόμιζα ότι έχει ολοκληρώσει. Συνέχισε. Όχι, δεν συνεχίζω. Mm. Μιλάγαμε έτσι για την εποχή και πώ ορίστηκε ότι Έλληνα είναι ο χριστιανό Ορθόδοξο επί τη δημιουργία του ελληνικού κράτου. Το οποίο θεωρούμε ότι είναι κακό π.χ. Εγώ το θεωρώ πολύ κακό αυτό. Θα, κάμπλος θα πει ότι ήταν μια ιστορική αναγκαιότητα Τέλο πάντων Με συγχώρηση και μιλά για τη διαδικοπή Δεν το κατάλαβα Ίσως έχω με αυτή την κακή συνήθεια Να επεκτείνομαι σαν χταπόδι στο λόγο μου ε, μ... Μια από τη φράση πούμε, Που έχει διασωθεί από τον πλήθονα το γεμιστό Θα σα πούμε πώ έχει καταφέρει Να διασωθεί γιατί δεν ήταν εύκολο Είχε πει Εσμέν Έλληνες το γένος ω η τεφωνή και η πάτριος παιδεία Μαρτ το οποίο δείχνει ότι ο άνθρωπο ήταν συνειδητοποιημένο, είχε μια, ευρύτα παιδείας, μια ευρύτατη παιδεία, μάλλον ήταν εκ γνώση του πλατωνισμού, να σημειωθεί αυτό. Είχε συνθέσει ύμνου προ του Θεού, συγκρότησε φιλοσοφικό και λατρευτικό κύκλο, όπω τον ονόμαζε στο Μιστρά. Πολυπράγμον άνθρωπο, είχε γράψει και ένα βιβλίο στο οποίο συνέκρινε την Αριστοτέλεια και την πλατωνική φιλοσοφία και βρίσκεται τι διαφορέ του. Ο ίδιο ήταν. Βέβαια, όπως είπαμε, οπαδός του Πρατονισμού. Ε, επίσης, ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό για να δούμε ότι υπάρχουν σημάδια διάσωσης της αρχαίας ελληνικής θρησκείας ακόμα και μέσω 1400 μετά Χριστόν, όπου ο ίδιος ο πλήθωνας ο γεμιστός, συνδυάζοντας απόψει απόψεις και απόψεις των στοικών, αλλά και παίρνοντα απόψεις του ζωροάστρη και χρησιμοποιώντα δικές του ιδέες, κατέληξε σε μια πολιτικο-κοινωνική μεταρρύθμιση, σε ένα με, πολύ μεγάλο εργό το οποίο έκανε, στο οποίο προβλεποταν ότι θα υπήρχε μια πολιτεία στην οποία θα, <coughs> στην οποία θα υπήρχε μια παραλαγμένη αρχαιοληνική μορφή πολυθεϊσμού. Μια Έχει... παραλλαγή στην ουσία του αρχαιοληνικού πολυθεϊσμού. Αυτό το έκανε διότι ο ζούσε σε μια εποχή στην οποία έβλεπε τη σύψη. Τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Βρισκόμαστε άλλωστε μόλι 50, ναι, 50 χρόνια πριν από την άλλωση τη Κωνσταντινούπολη. Έτσι κι αλλιώ από τον προηγούμενο αιώνα τα α, Ισλαμικά φύλλα, τα μουσουλμανικά φύλλα, είχαν ξεκινήσει να εγκαθίστανται στι περιοχέ γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Το έργο αυτό και η πρόταση που ανέφερε ο Ανδρέας του Πλήθωνα του Γεμιστού είναι καταγεγραμμένη στο έργο του νόμων συγγραφή, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στα Ευλιοπολία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι ένα από τα βασικότερα πράγματα ότι η απόψεις του Πλάτωνα και αυτή η αρχαιολογική έρευνα ουσιαστικά την οποία έκανε και επανέφερε στην επικαιρότητα των αρχαίων ελληνικών κόσμο. ευθύνεται εν πολύς για, για την μετέπειτα ανάπτυξη της αναγέννησης στη Δύση είχε σχέσεις με τους δυτικού. το ίδιο το Παλάτι αν και ο Πλίθωνας είχε καταφύγει στο Μιστρά τον χρησιμοποίησε Σαν σύμβουλο α, για τι αποστολές του. Ναι, ναι, και στι διπλωμάτε. Και στι αποστολέ όπου κέρδισε και τον θαυμασμό ακριβώς. των ε, υπόλοιπων έτσι, δυτικών. Και γι' αυτό ακριβώ επειδή είχε, είχε πλέον πάρα πολλού οπαδού απέναντι στην, στην Ιταλία, οι μαθητές του, μαλατές να δεν κάνω μέσω αμέσω μετά το θάνατό του, α, πήρε τα οστά του πλήθωνα από τον Μιστρά και τα μετέφερε στο ρήμινι της Ιταλίας όπου ναι. βρίσκονται μέχρι και σήμερα στον ναό των Μαλατέστα λέγοντας ότι θα επιστε δεν, θα, ε, τα παίρνουμε γιατί δεν είναι ελεύθερα εδάφη αυτά εννοώντας ναι. φυσικά ελεύθερα ε, πνευματικά καθαρά έτσι ε, κάτω από μια καθαρά πνευματική έννοια τα οστά του Κλήθωνα βρίσκονται όπως σας είπε μέχρι και σήμερα στο ρήμινι της Ιταλίας μια, τερα... μια τεράστια προσωπικότητα για εκείνα τα χρόνια στον ελληνικό χώρο. Επίσης, να πούμε κάτι το οποίο είναι έτσι χαρακτηριστικό και να κλείσουμε το θέμα με τον πλήθαντο γεμιστό που ήταν, όπως είπαμε, μια εξέχουσα προσωπικότητα η οποία σε πολύ δύσκολα χρόνια κατάφερε με το δικό του τρόπο να αναβιώσει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και να επηρεάσει και όλα στη μετάβαση του δυτικού κόσμου προς την αναγέννηση. Αυτό το έκανε με το έργο του και με το έργο των μαθητών του. Να πούμε ότι μετά το θάνατό του, ο γενάδιος Σχολάριος έκαψε το χειρόγραφο το οποίο είχε γράψει ο πλήθωνας ο Γεμιστός Δημόσια, ως ιδολολατρικό και σατανικό. Καθώς, όπως μας έλεγε ο γενάδιος Σχολάριος, περιείχε τα σαπρά των Ελλήνων λυρήματα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η λέξη Έλληνα εκείνη την περίοδο ήταν ουσιαστικά ταυτόσιμη με τη λέξη Εθνικός, είχε, ήταν απαγορευμένη. Και αν κάτσει κάποιο και δει τα τι έχουν γράψει οι Άγιοι της Εκκλησίας ή οι πατέρες, οι τρεις ιεράρχες, ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και θυμάμαι τώρα τον άλλον, ο Νανζιανζινός, ο Γρηγόριος, θα φρίξει στην κυριολεξία. Δηλαδή λέει απίστευτα πράγματα για τους Έλληνες. Προφανώ αυτό που έκαναν είναι ότι δημιουργήθηκε μια ολόκληρη πολεμική εναντίον των αρχαίων συγγραφέων και του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ειδικά ως προς το θέμα της θρησκείας, καθότι ήθελα να ανατείλει μια καινούργια θρησκεία, έπρεπε να ανοίξει δρόμο. Όχι μόνο για το θέμα της θρησκείας και για το θέμα της φιλοσοφίας, γιατί οι θρησκείς πάντα στηρίζονται σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Τέλος πάντων, εντάχει, γιατί έχουμε φτάσει στις παραπέντε, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους στρατιώτη, ακόμα μια άγνωστη ιστορία, ήταν κάποια α, στρατιωτικά τάγματα α, Ελλήνων, τα οποία εκεί κατά την περίοδο του 15ου με 18ου αιώνα έφευγαν σαν μισθοφόροι από την Ελλάδα, η οποία βρισκόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό και πολεμούσαν σε στρατούς α, ξένων ευρωπαϊκών χωρών, από Βενετούς, από Ήβήρες, από ακόμα και στο Ρώσικο στρατό. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους στρατιώτες, στρατιώτες δηλαδή, ήταν και άνθρωποι λόγοι, ήταν και άνθρωποι του πνεύματος. Uh, μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη η ιστορία του. Uh, αν δεν κάνω λάθος είχα ψάξει πριν από τρία-τέσσερα χρόνια για, τον, uh, για την ιστορία του Μαρούλου του Ταρχανιώτη. Μαρούλο Ταρχανιώτη ήταν ο ονοματεπώνυμο ενό Έλληνα στρατιώτη. Η, πάρα πολλοί λοιπόν εξ αυτών uh, ήταν εθνικοί και οι ίδιοι. Έγραφαν ύμνου προ τον ήλιο, προ του Έλληνε θεού και παρουσιάζει τεράστια ενδιαφέρον η ιστορία του διότι βλέπουμε ότι. Ακόμα και στο 15ο, 17ο, 16ο, 18ο αιώνα υπάρχει μία συνέχεια. Επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, εντάχει όλα αυτά, είναι η ιστορία των Επτανίσων και η ιστορία των Ιακωβίνων στα Επτάνισσα. Βρισκόμαστε στην περίοδο 1797 με 1799, μιλάμε δηλαδή για μία περίοδο πριν την επανάσταση του 1921, όπου έχουμε μία δίχρονη όπου οι Φράγκοι α, καταλαμβάνουν, οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τα, τα νησιά, τα Επτάνησα, α, τα απελευθερώνουν από τον τουρκικό ζυγό υπάρχουν και οι Ρώσοι εκεί στην περιοχή, γίνεται ένας πανικός και υπάρχουν κάποιοι, α, κάποιες προσωπικότητες από, το, από την Κεφαλονιά, κυρίως και από την Κέρκυρα. Σε αυτά τα δύο νησιά είχαμε πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα, η Ακωβίνη, η λεγόμενη των Επτανήσων, οι οποίοι τι έκαναν τότε, Υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. απέτησαν ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, μιλάμε για έναν αιώνα πριν από τον Κουμπερντέν, απέτησαν κατάργηση της χριστιανικής θρησκεία και επάνωδο της αρχαία ελληνικής θρησκεία. Πολύ σημαντικό αυτό, ενέτει 1797, είναι να μπορεί κανεί πώ μπόρεσε να κρατηθεί έτσι άσβεστη η φλόγα τη συγκεκριμένη ελληνική παράδοση η οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχε σβήσει. Λοιπόν, αυτά και για τον 18ο αιώνα, εκεί στα τέλη του 18ου. Δεν ξέρω τώρα, Αντρέα, αν θες να περάσουμε λίγο στη νεότερη εποχή. Να πούμε λίγα πράγματα, να πούμε κάποια πράγματα για, θα... και για το σήμερα. Ωστόσο, ε, θα ίσως, το θα... και στον κύριο Ρασιά. Θα πούμε και με τον ναι. κύριο Ρασιά αρκετά πράγματα. Να περάσουμε και στο σήμερα, διότι ε, ε, κάναμε εμεί μια ιστορική αναδρομή στο πέρασμα των αιώνων και στο πώ. Ε, η αρχαία ελληνική θρησκεία στην ουσία επιβίωσε έστω και σε μικρούς θύλακες μέχρι και τη σημερινή εποχή ε, θα μας βοηθήσει και ο ιστορικός κ. Ρασιά, ο οποίος ε, έχει, γνωρίζει εις την όλη υπόθεση και πολύ καλύτερα από εμάς που, που, με την οποία ιστορική έρευνα έχουμε κάνει ο άνθρωπος έχει γράψει τόσα βιβλία και προωθήκε το θέμα τόσα χρόνια και έχει κάνει και αγώνες γι' αυτό ε, να περάσουμε στο σήμερα όπου... Ίσως το ελληνικό σύνδρομο έχει χτυπήσει και τον αρχαιόθρησκο χώρο, ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ διασπασμένος, με πολλές έριδες, με πολλές κόντρες, ωστόσο είναι το αρχαιολογικό κίνημα στην Ελλάδα λειτουργεί στην ουσία σε εχθρικό καθεστώς έτσι που ναι, υπάρχει βέβαιος. ισχυρός πόλεμος αντίον του τα τελευταία χρόνια έχει κάπως τουλάχιστον φαινομενικά έχουν κάπως ηρεμήσει τα πράγματα δηλαδή σε σχέση για παράδειγμα με το 1995 όταν είχαν οργανωθεί τα πρώτα προμήθεια για, για όσου έχουν σχέση με το αρχαιοελληνικό κίνημα θα γνωρίζουν ότι πρόκειται για την γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στο θερινό ηλιοστάσιο δηλαδή 21 με 23 Ιουνίου στον Όλυμπο, πρόποδο στο Όλυμπο τότε είχαμε πραγματικά ένα εχθρικό, μια εχθρική υποδοχή από την ελληνική εκκλησία αλλά βλέπουμε ότι κάποια πράγματα από τότε, αρκετά πράγματα μάλλον έχουν αλλάξει δηλαδή θυμάμαι ότι περάσαμε και από την εποχή του διαδικτύου την περίοδο 2000-2005 με τους ομυρικού στο διαδίκτυο μεταξύ χριστιανών και ελλήνων εθνικών. Ναι, ε, μιλάς για τους χριστιανούς απολογητές ναι, που ναι, ναι. γυρόφεραν το διαδίκτυο. Και, και αυτή στις... είναι ολόκληρη εκπομπή. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί τελείως μην πλέον. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, έχουν εξαφανιστεί από τι διαδικτυακές αγορές. Ε, ίσως αυτός που του οργάνωνε κουράστηκε, πάντων. Ε, να μιλήσουμε... Και για μια προσπάθεια που έχει γίνει στον χώρο των αρχαιοφίλων, όχι μόνο, δεν το περιορίζω μόνο στο θέμα της θρησκείας αυτή τη στιγμή, είχε φτιαχτεί και ένας πολιτικός οργανισμός, από ό,τι θυμάμαι καλά, το Ελληνικό ανανεωτικό Ρεύμα, το ΕΑΡ, ER. Δεν ξέρω τώρα ποια χρόνια... Ήταν το 2006-2007. 2006, ένα χρόνο έτσι. Όχι, όχι. διήρκεσε μέχρι και το 9 αν δεν κάνω α, λάθος, Απλά η, η περίοδος στην οποία οργανώθηκε ήταν το 2006 και το 2007 στις 3 α, Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Τιτάνι. Ήταν η μεγάλη ιδρυτική διακήρυξη που... Στην ουσία ήταν μια προσπάθεια οποία ήθελε να ενώσει σε έναν ενιαίο χώρο όλα αυτά τα αρχαιόφυλλα ρεύματα ε, σω μια προσπάθεια που ήταν να εισηγενή, θέλετε, τη δική μου προσωπική άποψη, ειδικά όταν βλέπουμε και πολιτικά θέματα με μια θρησκευτική διάσταση κιόλα, ήδη είναι προβληματικό αυτό, κατά τη νόμο, τη δική μου την προσωπική. Από εκεί πέρα. Όπως είπαμε ο χώρος των Αρχαιοφύλων έχει εξαιρετικές αντιθέσεις όπως όλη η ελληνική κοινωνία έτσι δεν είναι η ελληνική κοινωνία ένα ενιαίο στρώμα βέβαια κάτω από την πολιτική και οικονομική κρίση που βιώνουμε αυτό τον καιρό μπορείς να πεις ότι έτσι, έτσι έχει αναδειχθεί ένα ανανεωτικό και ενωτικό ρεύμα ανάμεσα στους Έλληνες. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό μηνύμα. Όταν θα ξαναθούν οι καλέ μέρε, θα επιστρέψουμε στα παλιά καλά στρατοπέδά μα. Καλά, δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα έρθουν αυτέ οι καλέ μέρε. Κάποιε τι θα έρθουν. Η ιστορία κάνει Είναι σπυροειδή. Ναι. Δηλαδή, δεν θα, πάντα έτσι. δεν θα είμαστε πάντα έτσι. Μπορεί να είμαστε και χειρότερα και καλύτερα. Ε, το θέμα είναι ότι πέρα από το, την προσπάθεια του ΕΑΡ που είπες που είχε ένα άδοξο τέλο για πολλού και διάφορου λόγου, έχουμε και πάρα πολλέ ομάδε οι οποίε ασχολούνται. Στην Ελλάδα με, το, με την αρχαία ελληνική θρησκεία Ο κύριος Δρασιάς ο οποίος θα τον ρωτήσω αργότερα είναι, Μου είναι γνωστό ότι δεν του αρέσει να αποκαλείται ο χώρος των αρχαιοθρησκών Και θα τον ρωτήσω γιατί Α, Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες Με δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους ανά την Ελλάδα Οι οποίοι αναβιώνουν αρχαιοελληνικές γιορτές Για παράδειγμα τώρα σήμερα έχουμε 19 έτσι για παράδειγμα την Κυριακή θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και εκδρομές α, για τον εορτασμό της Αερινής Ισημερίας, η οποία είναι μεθαύριο, 21 Μαρτίου, δηλαδή μιλάμε για, μια, για την ημέρα όπου η νύχτα γίνεται ίση με τη μέρα, ήταν γιορτή στην Αρχαία Ελλάδα. Ανανεών, ε, αναβιώνουν γενικότερα πάρα πολλέ γιορτές. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να μείνουν στους τύπους ή κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον έχουν καταφέρει να... να βιώσουν αυτή την αλλαγή να βιώσουν αυτή την, την κοσμοθέαση την αρχαιολινική και να αλλάξουν οι ίδιοι σαν άνθρωποι γιατί το να υποστηρίζει κανείς για παράδειγμα ότι είναι εθνικός, είναι χριστιανός, είναι βουδιστής δεν λέει κάτι το να πηγαίνει ας πούμε στην εκκλησία ή το να πηγαίνει στο... σε κάποια φιλοσοφική συζήτηση δεν αλλάζει κάτι το ζήτημα είναι αν ο άνθρωπος μπορεί όντω. Να αλλάξει σαν χαρακτήρα και να σπαστεί πραγματικά και να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουν οι απόψει που θέλει να θαυμάζει. Επίση, να πούμε: Μπορεί να έχουμε σταθεί αυτό, στη σαλαμοποίηση στην ουσία, αυτού του χώρου. Ε, μπορεί κάποιοι να πούν ότι δεν είναι χώρο, ξεχου... δεν έχει σχηματιστεί κάποιο χώρο, δεν υπάρχει χώρο. Εγώ, βέβαια, το βλέπω με τη δικιά μου οπτική και βλέπω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο χώρο αρχαιοφύλων, όχι μόνο αρχαιόθρισκων, άνθρωποι, άνθρωποι που οι αγαπάνε. Ίσως και σε υπερβολικό βαθμό κάποιοι από αυτού στην αρχαία Ελλάδα. Δεν Θέλω να θίξω και κάποια άρρωστα φαινόμενα που υπάρχουν. Σαφές σε αυτό δε. το χώρο, βέβαια, δε, δε, δεν ισοπεδώνονται πάντα. Υπάρχουν οι μονάδες μονάδε και οι υγιεί συλλογικότητε σε αυτού που αγαπούν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και θέλουν να το επαναφέρουν ω σήμερα. Και έναν τέτοιο υγιή άνθρωπο θα βγάλουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ωστόσο, και εσύ να θα το έχει Και υπάρχει και μια διαμορφωμένη άποψη στην κοινωνία που ίσω θα. Θέλαμε έτσι λίγο να θίξουμε, να πούμε ότι στην ελληνική κοινωνία εν πωλής όποιος ασχολείται με αρχαία Ελλάδα κατατάσσεται αυτόματα στην ακροδεξιά ότι είναι φασίστας, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι ρατσιστής, εθνικιστή. Ε, Α... Σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας βέβαια δεν φταίει μόνο οι αρχαιόφιλοι γι' αυτό, φταίνει και άλλοι ιδεολογικοί χώροι που του πολεμούν. Ε, έχουν ταυτιστεί όλοι όσοι ασχολούνται με την αρχαία Ελλάδα, την ακραίου. Κοίταξε, αυτό κατά τη γνώμη μου. Για μένα ξεκίνησε... αυτό είναι έγκλημα που ναι. έχει γίνει στην Ελλάδα με την, αυτή την κληρονομιά που λέμε. Όπου αυτό... ασχολείται με αυτή την κληρονομιά είναι ακρέω. Αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά από τη Χούντα όπου υπήρχε έτσι α, μια στροφή και προ την Αρχαία Ελλάδα να αναδείξουμε, για παράδειγμα, την αρχαία ελληνική α, ταυτότητα, βέβαια η Χούντα το έκανε μέσα από έναν εντελώ στερλό τρόπο, η Χούντα έλεγε λάση σε χριστιανών έτσι. Ναι, παρέλα... και να βιώσει το αρχαίο ελληνικό ναι. κλαίος στην άκρη της θρησκεία και με, λόγω... με μεγάλες γιορτές, φανφάρε, γήπεδα... Κιτς ε, και τα λοιπά. Ναι. Ε, μιλάμε για ελληνοχριστιανισμό εδώ, δεν μιλάμε για αρχαίο ελληνισμό. Ε, ένα άλλο επίσης, ο άλλος παράγοντας ο οποίος... Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω στο θέμα της Χούντας, να πούμε ότι στα πρώτα χρόνια της Χούντας Πολλοί αρχαίοι Έλληνε φιλόσοφοι είχαν απαγορευτεί να πουλιώνται. Δεν μπορούσαν να αγοράσουν αριστερό τέλει τα πρώτα χρόνια τη Κούντα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευρύα. ευρύτατα γνωστό. Mm -hmm. Να το πούμε κι αυτό. Ωστόσο, μετά ίσω αναθεώρησαν και θέλαν να φτιάξουν αυτόν τον ελληνοχριστιανισμό που λένε ότι ε, έχει και λίγο από αρχαία Ελλάδα, Όλα έχει με. και λίγο από να. Βυζάντιο. Και Ο άλλο παράγοντα για να τελειώνουμε, γιατί έχει πάει 11 και 5 και θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα και συνέχεια να βγάλουμε τον κύριο Ρασιά, είναι και οι ευθύνε τη ίδια τη ελληνική αριστερά οι οποίοι από κάποια στιγμή και μετά ουσιαστικά απεμπόλυσαν την, την αρχαία Ελλάδα μέσα από την ταυτότητά τους, χάρη ενός διεθνισμού για παράδειγμα, και ουσιαστικά όποιο ασχολούνταν με την αρχαία Ελλάδα έπαιρνε, όπως είπες και εσύ, α, αυτόματα το ρόλο του ακροδεξιού, το ρόλο του φασίστα και δεν ξέρω και εγώ τι. Οφείλω Πράγμα. να πω πάντως ότι... Πράγμα το οποίο αρχίζει και αλλάζει τελευταία και το βλέπω πολύ έντονα ναι. και στο χώρο το... των αντιεξουσιαστών και στο χώρο της ελληνικής να αριστεράς. Να πούμε βέβαια ότι όντως μια σημαντική μερίδα, δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία ή μειοψηφία, αλλά είναι σημαντική μερίδα των ανθρώπων που ασχολούνται με αρχαία Ελλάδα είναι όντω εθνικιστές, ρατσιστές, φασίστες, είναι... Αντικειμενικά είναι. Είναι και θα Και τους είναι αρκετοί βρίσ... και πολλοί. Συνήθω θα το δείτε στο ίντερνετ, π.χ., να γράφουν με κεφαλαία και ανορθόγραφα. Είναι ένα φαινόμενο νεολεινικό. Όπου... Εξηγείται και ψυχολογικά αυτό το. Ναι, το κεφαλαία, το, κεφαλαία. Και... Ναι. Που... το οποίο σημαίνει ότι φωνάζει στο διαδίκτυο. Ναι. Βέβαια, αυτοί μάλλον δεν ξέρουν ότι φωνάζουν, φαντάζομαι. Απλά γράφουν κεφαλαία γιατί φέρνει ίσω και από αρχαία Ελλάδα κάτι. Και ψυχολογικά ναι, μπορεί ναι. να το σκέφτεται. Να το σκέφτε, δεν ξέρουν να και με μικρά, ξέρουμε τόνου. Τέλο πάντων, είναι αρκετά σημαντική μερίδα τέτοιων ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν την παιδεία που χρειάζεται και εξειδυνακεύουν την αρχαία Ελλάδα και, και δεν λένε ξέρω... «Α, αρχαία Ελλάδα, οι υπόλοιποι είναι βλάκες, οι υπόλοιποι λαοί είναι σκουπίδια» Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αν ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους αν έχουν διαβάσει κάποιον κάποιο Έλληνα φιλόσοφο από το πρωτότυπο είμαι σίγουρος ότι κανείς τους δεν θα έχει διαβάσει τίποτα θα έχουν διαβάσει πιθανότητα κάποια βιβλία τα οποία εκφράζουν εκφρά Προ άλλου λαού ή μίσο, α πούμε, προ του χριστιανούς, δεν είναι το θέμα το, του αρνητισμού. Αν θες να αλλάξει, αν, αν θες να δηλώνει κάτι άλλο, δεν πρέπει να το δηλώνει σε σχέση με τον άλλον, τον απέναντι. Πρέπει να τον δηλώνει σε σχέση με αυτό που είσαι και με αυτό που θε να γίνει. Αυτό όμω είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ το κάνουν. Είναι ότι ορίζουν την ουσία α... την ταυτότητά του. Είναι ένα. Να, για να πούμε και ίσω σε φιλοσοφικού όρου τώρα, θέλω να δημιουργήσω ένα διαλεκτικό δίπολο όπου δημιουργείται ο εχθρός, γιατί έχουν ανάγκη τον εχθρό για να νοθούν σε ένα να. καθεστώς το οποίο λέει εμείς είμαστε Είναι ο εύκολη παρέτης εύκολη της ελληνική ελληνικής θρησκείας π.χ. Οι χριστιανοί είναι οι εχθροί και οριζόμαστε μέσα από αυτό το διαλεκτικό δίπολο του εχθρού και του σύμμαχου και, το, και του καλού και του ηθικού, ο οποίος είναι ο παδός της αρχαία ελκήθησης Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο θέμα, έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά μας όρια κατά πολύ. Έχουμε και πολλά μηνύματα εδώ, θα το διαβάσουμε μετά το Είναι ένα κυριασία. θέμα το οποίο ξυπνάει πολλές αντιθέσεις, εμείς προσπαθούμε... Να το προσεγγίσουμε όσο νομίζουμε με τον πιο αντικειμενικό τρόπο. Δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Φυσικά όποιος, σας, όποιος δημοσιογράφος δεν είμαστε εμείς. Δεν κάνουμε ακριβώς δημοσιογραφική δουλειά εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη δουλειά αυτό που κάνουμε. Ούτε καν δουλειά δεν είναι. Τέλος πάντων όποιος ισχυρίζεται ότι κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία ή αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων να ξέρετε ότι σας λέει ψέματα. Έτσι. Υπάρχει πάντα ο υποκειμενικό παράγοντα και όποτε ειδικά ακούω κάποιου δημοσιογράφου να λένε η αντικειμενική πλευρά της πραγματικότητας. Ε, τη πραγματικότητα. Τηλεόραση πλέον δεν βλέπω. Ε, θέλω να σπάω πράγματα, δηλαδή να βρήσω, τι να κάνω. Συγκρατούμε, βέβαια. Συγκρατούμε. Και μας πάμε στο δίδαγμα από τον Αντρέα. Πάμε στο διαφημιστικό. Βέβαια, να πούμε στο διαφημιστικό. Και... Δεύτερη φορά το λέω για δεύτερη φορά. Γιατί το λέω διαφημιστικό μόνο. Δε, δεν δε δε παίζουμε διαφημίσει. Εδώ λέμε ότι έχουμε κάποιου χορηγού που μα βοηθάνα, α πούμε. Τέλο πάντων, Τέλος βοηθάνε πάντων. να βγαίνει αυτή η εκπομπή, όχι εμά. Πάμε στο μουσικό διάλειμμα, Αντρέα. Και αμέσω μετά θα είμαστε πάλι πίσω με τον κύριο Βλάση Ρασιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Αν έχετε κάποιε από αυτέ, επαναλαμβάνουμε ραδιοφωνική αστρική πύλη Stargate FM στο Facebook. Μπορείτε να μα στέλνετε τι ερωτήσει για τον κύριο Ρασιά ή. Αμέσω να ρωτήσω κάτι. Ναι, μπορούμε να πούμε και το email. Α, να πούμε το Stargate FM, παπάκι Gmail. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αμέσως μετά το μεσικό διάλειμμα θα, πούμε, θα διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. προτείνω να πάμε στον κύριο Ρασιά γιατί είναι 11 That's και 10 okay. ήδη και θα τα αφήσουμε για το τέλος. Ωραία πάμε σε ένα τραγουδάκι λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγουδί, αν και δεν χρειάζεται ο χαρακτηρισμός πολύ, το ιδιαίτερο φτάνει. Το ταξίδι της Βάλαινας από του Stereo θα επιστρέψουμε έτσι αμέσως μετά με τον κύριο Βλάση Ρασιά. Μην φύγετε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και δύσκολες ερωτήσεις. Νομίζω από ό,τι έχει καταλάβει το θέμα δεν το προσεγγίζουμε με τον κλασικό τρόπο της εξιδανίκευσης και ότι όλα είναι τέλεια. Θα ελπίζω να μας βοηθήσει και ο κύριος Ρασκιάς, ο οποίος ξέρουμε ότι ε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαντήσει σε όλα τα ερωτημάτα που του θέτουμε. Ατλαντίς 105,2 Πάλι μαζί σα. Έχουμε επανέλθει μετά το μουσικό διάλειμμα. Περνάμε στην ουσία στη, στη δεύτερη ώρα τη απόψινής εκπομπή. Το ελπίζω... θέμα μα είναι η αρχαία ελληνική θρησκεία. Μην έχω μια κακή συνήθεια να σε διακόπτω. Ε τι, τι θα κάνει για να το λύσουμε αυτό το ε, θέμα, Δεν θα παρεξηγήσω. Γιατί να μην παρεξηγήσω. Α λοιπόν, πλακωθούμε πάνω... στον αέρα. Μετά, μετά. Α, μετά. Οκ. Okay. Ε, τι θέλουμε να πούμε, ελπίζω να χαλαρώσατε από το μουσικό διάλειμμα. Επιλέξαμε και αρκετά έρημου Αν και βέβαια για το θέμα αυτό το οποίο. Ανεβάζει τους σφιγμούς, ανεβάζει τις εντάσεις, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές αντιθέσεις μέσα του. Θα μπορούσαμε να σας βάλουμε κάποιο πιο έτσι, στοχευμένο τραγούδι, δεν το επιλέξαμε. Επίσης να πούμε ότι περιέργως όλα τα μηνύματα τα οποία έχουμε στο γόλ στο μας εδώ στο Facebook και δεν είναι λίγα, είναι αρκετά, είναι υπέρ μας επικροτούν για τη συγκεκριμένη εκπομπή και μάλιστα δείχνουν αρκετοί άνθρωποι. Περιμένει να, να μα ε, βρίζουν κάποιοι. Πίστευα ότι θα υπάρχουν και αντιδράσει. Δεν υπάρχουν. Τέλο πάντων, παιδιά, αν κάποιο. Μήπω τι κόβουμε, τι αντιδράσει θα σβήνουμε. Όχι, δεν θα σβήνουμε. <laughs> αλλά, παιδιά, <laughs> αν κάποιο διαφωνεί, πραγματικά εμεί θέλουμε το διάλογο. Αυτό είναι Έτσι και, και, και αλλιώς... ο ορι... Όταν ορίζει έναν δρόμο, δεν πρέπει να συντάσσει και αντιδράσει. Πού είναι. είναι? Μην α, κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι Τέλος πάντων. Ε, ε, ε, ε, έχουμε πέρασε. και μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή να ξέρουμε ότι έχουμε τον κύριο Βλάση Ρασιάο να πούμε και κάποια πράγματα για το βιογραφικό του να πούμε π.χ. ότι είναι ιδρυτικό μέλος του ΙΣΕ του Υπάτου, το, είναι το Ήπατο Συμβούλιο Έλληνων Εθνικών ε, Είναι πολύ συγγραφέας έχει γράψει 18 βιβλία αν δεν απατώ με φιλοσοφικό λεξικό έχει μεταφράσει Uh, ακόμα και αρχαία έργα ανάμεσα σε αυτό το εγχειρίδιο του επίκτητου και uh, το περιθέων και κόσμου του Σαλούστιου έχει μια μακρά πορεία στον uh, χώρο uh, της ελληνικής εθνικής θρησκείας τώρα θα γελάει γιατί ανέφερα πάλι τη λέξη χώρος μου βγαίνει έτσι λοιπόν να τον uh, καλησπερίσουμε καλησπέρα κύριε Ρασιά και ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε Καλυσπέρα μαζί καλησπέρα σας μας. είστε μαζί μας καλησπέρα Ωραία. πολύ ωραία λοιπόν Ξεκινάμε. Να προφορήσουμε με την πρώτη ερώτηση, ναι. μην νομίζω ότι έχεις έτοιμη ήδη την πρώτη ερώτηση. Ναι, θα ξεκινήσω από μια ερώτηση, δεν θα μπορούσα να χαρακτηριστεί τόσο έτσι πρωτότυπη. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πότε και γιατί ξεκινήσατε να ασχολείστε με το ζήτημα της αρχής ελληνικής θρησκείας. Ποια ήταν τα, α, έτσι, τα πράγματα που σας έκαναν να, να μπείτε σε αυτό το δρόμο. Ναι, είναι μια μακρά διαδρομή βέβαια, γιατί εγώ από τα 15 μου είχα αρχίσει και δημιουργούσα ένα αρχείο που το κατέληξε να ονομάζεται αρχείο κοινωνικής ιστορίας. Είχε μια ευρύτατη, έτσι, ένα φάσμα ευρύτατο εντύπων περιοδικών και τα λοιπά από όλο τον κόσμο που συγκέντρωνα, με οικολογία, με κοινωνικά κινήματα, οτιδήποτε και μέσα σε αυτά ήταν οι κυθαγενείς λαοί. Ασχολήθηκα έτσι έντονα για αρκετά χρόνια με κάποιε οργανώσεις που είχαν σαν ενασχόληση το να διασωθούν διάφορες αυτόχθονες παραδόσεις και θρησκείες ανα τον κόσμο όπως λόγω το Survival International που υπάρχει ακόμα και σήμερα και σε κάποια στιγμή ως προστάτη και αγωνιστής υπέρ των Ινδιάνων κτλ βρέθηκα και στην Αμερική και εκεί ένας Ινδιάνος με δρομολόγησε που λέγοντα με έτσι πολύ ψυχρά και τον ευχαριστώ αυτού τον άνθρωπο ότι αυτό που ψάχνει θα το βρει στην γλώσσα που ονειρεύεσαι και αν ήταν να βοηθήσει του Ινδιάνου, θα γεννηθεί Ινδιάνο. Από εκεί και πέρα, στράφηγα λοιπόν στα δικά μα τα πράγματα και έβαλε ένα προβληματισμό α, γιατί, πώ σε κάποια στιγμή, ο Έλληνα αρχαιότητο έπαψε να υπάρχει και αντικαταστάθηκε από αυτό το πράγμα που υπάρχει τώρα και υπάρχει για αρκετού αιώνε και γιατί ο τότε Έλληνα ήταν κάτι το φωτεινό και παρήγαγη πολιτισμό και τώρα εδώ και τόσους αιώνε μόνο σκοτάδι και αθλειότητα παράγουμε και βλέπουμε πού έχουμε οδηγηθεί και ω λαός. Ε, μπήκαν και κάποιες άλλες ερωτήσεις στον εαυτό μου, ότι γιατί έχουν σπασ... σπασμένα τα γάλματα τις μύτες τους και τα γενετικά τους όργανα και τα λοιπά, μπήκε το ερώτημα το βασικό ε, κατά ένα πολιτισμός που ήταν τέλειος τα πάντα ήταν λάθος στη θρησκεία του και υποτίθεται ήταν σωστή η και ενό άλλου λαού ο οποίος δεν έχει παράξει τίποτα πολιτισμικό ε, να έχει αφήσει κάτι στην ανθρωπότητα ε, κι όλα αυτά με οδήγησε στο να αρχίσω μια ιστορική έρευνα η οποία ε, με οδήγησε στο να συγκεντρώσω τελικό αυτό που αργότερα το από το 1991 έως το 1994 το βγάλεσε μια τριλογία που ήταν είχε γενικό τίτλο «Υπέρ της των Ελλήνων νόσου», δηλαδή «Υπέρ τη ε, αρρώστιας των Ελλήνων» γιατί έτσι μας αποκαλούσαν οι Βυζαντινοί στα έδεικτα του Θεοδοσίου και του, και του Ιστινιανού που κυνηγιόταν ο Ελληνισμός, ε, ε, θεωρήσαν ότι όποιος ε, έχει τον πολιτισμό τον προγόνο του ε, ε, πάσχει ουσιαστικά από μια ψυχική νόσο. Ε, το τρίτο βιβλίο ήταν το Εσέδα Φοσφαίριν από αυτή την τριλογία που κατέληγε στο πώς ακριβώς έγινε η μετάβαση στον χριστιανισμό και περιγράφω εκεί πέρα όλες τις φαγές, τις πυρπολίες τις βιβλιοθηκών, ναών και Καταστροφέ λοιπά, καταστροφές και τα λοιπά. Αυτό το είχα συγκεντρώσει το υλικό από τα 25 μου αλλά δεν είχα τα κόσια να το βγάλω. Ε, δημιούργησε ένα κύκλο γύρω μου ανθρώπων που είχαν μία έτσι ευρύτητα πνεύματος να καταλάβουν κάποια βασικά πράγματα. Αρχίσαμε από το 87 τουλάχιστον να δηλώνουμε και να πράττουμε ως εθνικοί. Ε, το 91 βγάλαμε το περιοδικό Διεπαιτές που ήταν το πρώτο περιοδικό ε, και ίσως περιοδικό μακράς εκδόσεως, δηλαδή με πολλά τεύχη και το μοναδικό που υπήρξε ποτέ. Ε, το οποίο έφεσε ζήτημα παλινόρθωσης ελληνικής εθνικής θρησκείας στην αρχή δεχτήκαμε βία, δηλαδή με, ό, όταν, όταν έγινε το μοίρασμα του πρώτου μου βιβλίου δεν πρόλαβα να το μοιράσω και ο, ο, ο τηλεφωνητής μου τότε ο, ο, ο αυτόματος ήταν γεμάτος με απειλές είχαν μάθει και τη, το τηλέφωνο μου και τη διεύθυνσή μου και με απειλούσαν ε, Είναι εποχές άλλες που οι νεότεροι ίσως δεν, δεν μπορούν να τις καταλάβουν ε, και δρομολογήθηκα σε αυτό το πράγμα, δηλαδή κάπου σπρωμένως από κάποιες γνώσεις, κάπου από κάποιες εσωτερικές παρορμήσεις, κάπου από κάτι άλλο αόρατο που μέσπροξε προ τα εκεί. Ωραία. Να σα ρωτήσω τώρα κάτι για να, έρθουμε, να περάσουμε λίγο στο παρελθόν και στη συνέχεια να ξανάρθουμε στο παρόν. Προηγουμένω, κατά τη διάρκεια τη πρώτη ώρα, σταθήκαμε σε κάποιε προσωπικότητε, σε κάποιε συλλογικότητε, όπω για παράδειγμα τον Ιουλιανό, τον Πλήθονα, αργότερα του Στρατιώτη, αργότερα το τι έγινε στα Επτάνησα με το κίνημα των Ιακωβίνων. Θα ήθελα να σα ρωτήσω και να μου απαντήσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί περνάει και η ώρα. Εάν Θεωρείτε ότι υπήρξε μια συνέχεια τη λατρείας των Θεών τη αρχαία ελληνική παράδοση μέσα στον χρόνο, καθαρά στρατηγικά, και πώ μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο από τον σύγχρονο ερευνητή, μια και έτσι όπω γνωρίζουμε τουλάχιστον τη συμβατική ιστορία, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Η συμβατική ιστορία είναι μια ιστορία γραμμένη από του νικητέ, και φυσικά δεν παρουσιάζει κάτι τέτοιο. Βέβαια, δεν ήξερα και εγώ τη συνέχεια τη ελληνική εθνική θρησκεία και παράδοση. Και όταν έβγαλα ακόμα και το πρώτο μου βιβλίο από την τριλογία, θεωρούσα ότι θα είμαι εγώ και οι γύρω φίλοι μου, που λέμε την αλήθεια μας και θα έχουμε πέρα μας κάποια εκατομμύρια παραπλανημένων νεοελλήνων που θα μας φτύνουν και θα μας βρίζουν. Ε, βέβαια εντάξει, η έκπληξη είναι ευχάριστη γιατί υπήρξε αρκετό κόσμος που ανταποκρινθήκε θετικά, δεν ήταν αυτό που φοβόμασταν. Ε, που βέβαια δεν θα μπορούσε να εκδηλωθεί ένα τέτοιο φαινόμενο το 1965 ή το 55, έτσι. Ε, ουσιαστικά μιλήσαμε τη στιγμή που το θεσμικό περιβάλλον επέτρεψε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, γιατί είναι κάποιοι άλλοι που λένε «Ό, γιατί δεν εμφανίζονται νωρίτερα κάτι». Στο Μόλις βγήκε το πρώτο μου βιβλίο, από διάφορους απίθανους τύπους που εμφανίστηκαν τότε και άλλο για να με να δει τι είμαι, άλλο για να μου πουλήσει κάτι κτλ. Εμφανίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε επαφή και μου απέδειξαν με δικά του δεδομένα ε, συνέχεια τη ελληνική θρησκεία μέχρι το σήμερα. Ε, και αυτοί, μάλιστα, με παρότριναν από τότε στο να φτιάξουμε μια οργάνωση να προστατεύσουμε τα, τον εαυτό μα γιατί ουσιαστικά, θέλω, αθελά μα, ήμασταν η δημόσια εκδήλωση τη ελληνική εθνική θρησκεία. Δηλαδή, θέτοντα ένα τέτοιο ζήτημα με το περιοδικό των Διπέτε και βγάζοντα αυτά τα βιβλία είχαμε θέσει ένα ζήτημα το οποίο από τον πλήθο τουλάχιστον και μετά ε, έστεκε υπογείος και πάντα αγωνιζόταν ο ελληνισμός για, για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους, του πραγματικού ελληνικού έθνους, του ελληνικού εθνισμού δηλαδή, και την επιστροφή της κοσμοαντήληψης και του τρόπου και της, ε, ε, και της λατρείας τη ελληνικής. Ε, ε, Προειδοποίησαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φτιάχτη μια οργάνωση για να φτιάξει σύνορα. Γιατί θα αντιμετωπίσουμε, αν πάρει το πράγμα έκταση που όντω και πήρε, θα αντιμετωπίσουμε και προβοκάτσικε και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και του ευχαριστώ για αυτό και με βοήθησαν. Και ε, ε, μετά από πολλέ διαργασίε, τελικά φτιάχτηκε το είπα το Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, που είναι ο φορέα που εκφράζει την ελληνική εθνική θρησκεία. Κύριε Ρασιά, ε, πάνω σε αυτό ήθελα να σα ρωτήσω κιόλα. Ε, ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνει το ΙΣΕ και αν θέλετε να μιλήσετε ίσως και για άλλες προσπάθειες Και για τον προσ... Εκατηβόλο επίσης το... ναι. ε, Ω προς το θέμα της ε... θεσμικής αναγνώρισης της ελληνικής θρησκείας αυτό το, δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει αυτές οι προσπάθειες αν έχετε βίκο αότα απέναντι σας απέναντι σε αυτό το αίτημα περί της νομιμοποίησης των εισαγωγικών του ελληνικού θρησκεύεστε και από εκεί και πέρα μια... έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Γιατί π.χ. Ε, και εσείς ο ίδιο και το ΕΙΣΕ επιδιώκει μια τέτοια θεσμική αναγνώριση. Θα να ζήσω συγγνώμη από του Αγκροατές, επειδή είμαι βραχνός και βήχο, αλλά έχω μια τραχιοβροχή αυτές τις που με ταλαιπωρεί. Οπότε ας μου συγχωρεθεί αν ξαφνικά σταματήσω και αρχίζω και βήχο. Δεν πειράζει κ. Ρασιά, ότως ή άλλως, οπότε θέλετε. Να μας πείτε να σας ξεκουράζουμε λίγο, να βάλουμε έτσι λίγο μουσικό χαλί, να πιέτε λίγο νερό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια ταλαιπωρία για σας αυτό, αλλά δεν είναι ταλαιπωρία για μας και νομίζω δεν είναι ταλαιπωρία για τους ακροατές μας. Γιατί δεν μου δίνεται και πάντοτε το μικρόφωνο. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει και μια ε, έτσι ομερτά σχετικά με αυτά τα πράγματα και κανεί δεν είναι πρόθυμος και συγχαρητήρια που τολμήσατε κάτι τέτοιο. Ε, σε συνέχεια του προηγούμενου θα ήθελα να πω ότι τη συνέχεια της ελληνικής Εθνική θρησκείας την παρουσιάσαμε στο μέτρο που τα στοιχεία δηλαδή που μας επετράπησαν να παρουσιάσουμε σε δημόσια εκδήλωση ο Μιλών ε, τον Οκτώβριο του 2010 στην αίθουσά μας στο Φιλοσοφικό Αθήναιο Κατηβόλος έγινε δημόσια παρουσίαση της συνέχειας από την εποχή του πλήθωνος έως και σήμερα και ακριβώς επειδή ήταν δημόσια και έχει δικαίωμα κα... οποιοδήποτε να παρε ε, θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι ε, έχει τελειώσει η συζήτηση στο αν υπήρξε συνέχεια ή όχι. Ε, το... Προς το θέμα και της θεσμικής αναγνώρισης, ποιε είναι προσπάθειες που κάνετε εσείς και ο φορέας ε, με, στον οποίο δραστηριοποιείστε και ε, επίσης αυτό το, το δεύτερο ερώτημα, το συνεπαγόμενο ερώτημα είναι γιατί επιδιώκεται αυτή τη θεσμική αναγνώριση. Μάλλον θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Ε, μια θρησκεία οφείλει να επιδιώξει την αναγνώρισή τη και για την ώρα δεν τη λέω θεσμική, την αναγνώρισή τη γενικά, γιατί οι θρησκείε έχουν κυριαρχικό δικαίωμα και έχουν δικαίωμα να προστατεύουν τον εαυτό του. Εμεί τώρα, μη όχι μόνο αναγνώριση αλλά ούτε καν νομική υπόσταση, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα θεοκρατικό καθεστώ το οποίο δεν δίνει, δεν αναγνωρίζει θρησκευτική υπόσταση ούτε καν στην Καθολική Εκκλησία ούτε καν στους Οι μόνε αναγνωρισμένε θρησκείε είναι η ορθόδοξη η Μουφτία της Ξάνθης και το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβουλίο. Όλοι οι άλλοι είμαστε ανύπαρκτοι. Ε, πόσο μάλλον η ελληνική εθνική θρησκεία που δεν, δεν συμφέρει και όλα κανέναν είναι, να έχει αναγνωριστεί. Ε, σε νομικό επίπεδο αναγνώριση δεν τίθεται ζήτημα γιατί ε, έχουμε ήδη απάντηση ε, και μάλιστα όχι ένα χαρτί, δύο χαρτιά, δύο απαντήσεις από το Υπουργείο ε, Παιδείας που υποτίθεται είναι και θρησκευμάτων τέλο πάντων έχει τον κύριο Παμπινιώτη και αυτό είναι χαρακτηριστικό τώρα, ε, που λένε, δηλώνουν σαφώς, και έτσι είναι βέβαια, απλώ το μας το έχουν δώσει και γραφτό, ότι δεν υπάρχει καν νομικό πλαίσιο στην ελληνική νομολογία για, το, για αναγνώριση θρησκειών. Και έτσι είναι. Οπότε δεν μιλάμε για νομική αναγνώριση, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ελληνική, στον ελληνικό νόμο. Ε, αυτό μας που χρειαζόμαστε, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μα από προβοκάτορε από αυτόκλητους ανθρώπου που είτε από καλή πρόθεση και άγνοια είτε επειδή είναι βαλτή ή οτιδήποτε άλλο ισπηδούν, και άμα το ακούσουν αυτό οι χριστιανοί καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ εισπηδούν μέσα στην ελληνική θρησκεία και κάνουν τα δικά του. είναι σαν να πάω εγώ τώρα να φτιάξω μια δικιά μου εκκλησία και να παριστάνω τον οθόλοξο και να κάνω σαχλαμάρες και αν δεν μπορούν να με κυνηγήσουν οι, οι θρησκείες οφείλουν να μπορούν να προστατεύσουν τα σύνορά του και τον εαυτό του. Έχουν κυριαρχικό δικαίωμα. Και η ελληνική εθνική θρησκεία δεν είναι πλάκα. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθε παρέα που έχει μια καλή πρόθεση ξεκινάει ξαφνικά και κάνει τελετές. Και εντάξει, καλή την ψυχή μπορεί να κάνει κάποιο ό,τι θέλει, αλλά δυστυχώς δεν έχουν κάνει καταστροφικές κινήσεις και από ένα σημείο και μετά μπαίνει και το ερώτημα κατά πόσο όλες αυτές είναι απλώς χαζομάρα ή οτιδήποτε άλλο. Ε, εμείς μην μπορώ να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι ότι έχουμε καθορίσει τα σύνορά μας, δηλαδή αν υπάρξει μια προβοκάτσια λέμε εύκολα ότι δεν είναι δικό μας μέλος άρα δεν ανήκει σε εμά. και από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε καμία προστασία απέναντι στον νόμο. Ε, το μόνο λοιπόν που μπορούσαμε να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει ε, νομική αναγνώριση, κάναμε ένα υπόνημα το 2006 προς την Ελληνική Πολιτεία, τις πολιτιακές και πολιτικές αρχές, και τα κόμματα, ε, ε, τότε ήταν ε, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, παντού δηλαδή, και κάναμε γνωστού του εαυτού μα. ώστε να μην έχουν από εκεί και πέρα τη δικαιολογία ότι δεν μα ξέρουν. Και αυτό που ζητήσαμε ήταν να δοθεί για όλε τι θρησκείε ένα νομικό πρόσωπο θρησκευτικό. Γιατί αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε την τρέλα που υπάρχει, εμεί λειτουργούμε ω αστική μικροσκοπική εταιρεία υποχρεωτικά και μας βάλε να πληρώνουμε και 500 ευρώ το χρόνο φόρο επιδιδεύματος γιατί λέει είμαστε στην μικροσκοπική εταιρεία. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Ε, και ζητήσαμε τότε το 2006 θεσμική αναγνώριση, δηλαδή να μας αναγνωριστεί το συλλογικό θρησκευτικό δικαίωμα. Αυτή είναι όρη βέβαια που ίσω ο ακροατής δεν τις καταλαβαίνει, αλλά αν έτσι να τους εξηγήσω εντάχει, το ατομικό θρησκευτικό δικαίωμα παλαιότερα στην Ελλάδα δεν ήταν αναγνωρισμένο και σε κυνηγάγανε και είχες πολλά προβλήματα. Το 1997 υποχρεώθηκε η Ελλάδα να κάνει αποδεχτεί μια ε, σύμβαση δικαιωμάτων και να την περάσει μέσα σαν νόμο ε, που εξασφαλίζει το ατομικό θρησκευτικό δικαίωμα. Δηλαδή ακόμα κι αν λατρεύει την τηλεόραση έχεις δικαίωμα να... Να ένα προσκυνητάρι, να έχει μια τηλεόραση, να κάνει την προσευχή σου μπροστά και να κάνει και προπαγάδα να διαδώσει τη θρησκεία σου. Αλλά αυτό είναι σε ατομικό επίπεδο. Σε συλλογικό θρησκευτικό δικαίωμα, δηλαδή να γίνει σεβαστή μια θρησκεία, αυτό στην Ελλάδα δεν είναι αναγνωρισμένο. Και αυτό λοιπόν είναι αυτό που ζητάμε εμεί. Να δοθεί νομικό πρόσωπο κατάλληλο για θρησκείε όχι μόνο σε εμά αλλά και σε όλε τις άλλε που υπάρχουν και επίση να είμαστε σεβαστοί σε επίπεδο θεσμικό από την ελληνική πολιτεία. Μάλιστα. Ε, να, εγώ τώρα θέλω να περάσω έτσι σε θέματα τα οποία είναι συμβατά με, τα, με αυτά τα οποία θέσατε μόλις τώρα, όπου ανοίξαμε και λίγο το θέμα ως προς το πολιτικό ε, γίγνεστε. Ε, ε, καθώς παρακολουθώ, κύριε Ρασία, χρόνια το, της, ε, το, το θρησκευτικό σκηνικό της χώρας αν μπορώ να το πω έτσι, κάπω άκομψα, ε, έχω παρατηρήσει ότι το χώρο, αν μπορεί να οριστεί χώρος αρχαιοφίλων, εσείς μας είπατε και αρχαιόθρησκων, εσείς μας είπατε ότι Δυστυχώ η πολιτεία δεν σας έχει δώσει τα εργαλεία ώστε να προστατεύσετε ε, τον δικό σας θρησκευτικό χώρο. Ε, έχουμε δει και έχουμε παρατηρήσει και νομίζω ο αντικειμενικός παρατηρητής έχει δει ότι... Πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλοί οργανισμοί κιόλα, δηλαδή και με επίσημη βούλα, σύλλογοι κτλ. οι οποίοι δηλώνουν ότι προάγουν την αρχαία ελληνική θρησκεία στην ουσία διαδίδουν ένα κήρυγμα μίσους ή ένα κήρυγμα εθνικιστικό ή ένα κήρυγμα αντισημιτικό. Έναν λόγο ο οποίος είναι άκρος συντηρητικό και στην ουσία καλός ή από κάποιου έχει ταυτίσει τον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την αρχαία Ελλάδα, είτε με τη θρησκευτική διάσταση, είτε με τη φιλοσοφική, είτε με την επιστημονική διάσταση, ότι είναι ακραίο, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρατσιστής. Ε, τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς οι οποίοι ε, στην ουσία κατηγορούν όλους και εμένα και οποιοδήποτε άνθρωπο ότι ασχολείσαι με την αρχαία Ελλάδα, ε, είσαι ακρέως. Σα αφηνήσω ότι ε, εγώ δεν δέχομαι χώρο αρχαιοφύλων ή χώρο αρχαιοελληνική θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμεί είμαστε η ελληνική εθνική θρησκεία, που αυτό είναι ο δόκιμο όρο που δόθηκε από τους οπαδούς του οπαδού του Πλήθονε και έφτασε μέχρι τι μέρε μα. Και εμεί είμαστε η ελληνική εθνική θρησκεία με κλειστά σύνορα. Από εκεί και πέρα, ο καθένα βέβαια έχει το δικαίωμα, στο μέτρο που εμεί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα και το όνομά μα, ε, σαν θρησκεία, να κάνει ό,τι θέλει και να, ο καθένα φτιάχνει ό,τι θέλει και λέει, και εγώ ελληνική θρησκεία. Ε, και εκεί βέβαια γίνεται βλάβη ημών ε, με το συσχετισμό. Δηλαδή, εφόσον εμεί είμαστε κάτι το σοβαρό και το αξιόλογο, φτιάχνουν κάποιον δίπλα ο οποίο είναι εύκολο πολεμήσιμο επειδή είναι είτε είναι ρατσιστή, είτε είναι αστείο ή οτιδήποτε άλλο και ε, ε, χτυπάνε ουσιαστικά εμά. Γι' αυτό και εμεί δεν δεχόμαστε χώρο. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα βέβαια του οποιοδήποτε, ακόμα και δύο ατόμων, να πούνε ότι είναι ζευγάρι. Η ομάδα ή οτιδήποτε άλλο και θρησκεύονται κατά τα πάτρια. Αλλά δεν είναι η ελληνική εθνική θρησκεία η οποία έχει, επαναλαμβάνω, έχει δομή, έχει συγκεκριμένη παράδοση και έχει συγκεκριμένο κυριαρχικό δικαίωμα. Δεν είμαστε δηλαδή, πάτε σκύρια, λέστε αυτό, βολεύει ακριβώ του απέναντι. Στο εχει μέτρο αυτό, εμεί δεν, δεν δεχόμαστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι με την ελληνική εθνική θρησκεία. Απλώ είναι εύκολο το έμπα και το έβγα και αυτό ακριβώ γίνεται. Ε, η ελληνική εθνική δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ρατσισμό, δεν χωράνε τέτοια πράγματα μέσα και γι' αυτό δεν υπήρξε και α, τέτοια αντίληψη στην αρχαιότητα. Γι' αυτό ήταν οι Έλληνες ανεκτικοί στα πάντα όπως ήταν ανεκτικοί και οι Ρωμαίοι. Δεν υπήρχε η έννοια της απολυτότητα μέσα στα, στα ανθρώπινα μυαλά μέχρι την εμφάνιση του χριστιανισμού. Και ο αρχαίος κόσμος ουσιαστικά έπεσε από την αφέλειά του γιατί νόμιζε ότι δεν μπορούσε να εμφανιστεί μέσα στα ανθρώπινα μυαλά απολυτότητα που να λέει μόνο εγώ θα υπάρχω. Οπότε όλα αυτά τώρα ρατσισμοί, τρέλες, αντισημιτισμοί κτλ. τα λοιπά επειδή ακριβώ είναι απολυτότητες που επιτίθεται σε κάποιον άλλον δεν έχουν καμία θέση με την ελληνική κοσμοθέαση και γενικότερα με το ελληνικό έθος. Η ερώτηση που προλαβαίνω και την κάνω μόνος μου και θα πείτε ας εσεί. Και γιατί εσεί, πολλέ φορέ, λέτε κατά του χριστιανισμού ότι σα χτύπησε, σα έκανε και έδειξε κτλ. Η απάντηση είναι ότι μία θρησκεία, και μάλιστα όχι όπω οι μονοθεϊστές που ασχολούνται μέρα νύχτα με το να μισούν τι άλλε θρησκείες, οι κανονικέ θρησκείες, οι εθνικέ φυσικέ θρησκείε, στην οποία ανήκει και η ελληνική, σε πνευματικό επίπεδο είναι απαράδεκτο, αυτοακυρώνονται αν επιτίθεται σε θρησκείες. Δεν επιτιθέμεθα σε καμία θρησκεία. Συνεπώς. Αν όμως αυτή η θρησκεία ή άλλη σε πολιτικό επίπεδο σου φράζει το δικαίωμα να υπάρχει, σου απαγορεύει την ύπαρξη, ε, τότε πολεμάς, αλλά πολεμα... πολεμάς έχοντας επέναντί σου ουσιαστικά έναν τύραννο, όχι μια θρησκεία. Ε, δεν ξέρω αν έγινε σαφής. Να γίνεται λοιπόν, πολύ σαφής. Όντως πολύ και προλάβατε και ερώτημά μα κιόλα. Λοιπόν, εγώ θα περάσω στα γρήγορα στα ερωτήματα δύο ακροατών αυτή τη στιγμή, κύριε Ρασιά. Ο πρώτος ρωτάει κάτι απολύτως λογικό Ίσως θα έπρεπε να ήταν και από τις πρώτες ερωτήσεις που σας κάνουμε Για κάποιον τουλάχιστον ο οποίος δεν έχει επαφή με την ελληνική εθνική θρησκεία Οι άνθρωποι οι οποίοι θρησκεύονται σήμερα κατά τα Πάτρια Πιστεύουν στους αρχαίους θεούς με μία έννοια Πως αυτοί υπάρχουν ως οντότητες ή σαν συμβολικές δυνάμεις εν δηλαδή τι, τι εκφράζουν για εσάς οι θεοί και η δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι λίγο... Α, όχι στην ίδια συνομοταξία, αν κάποιος μπορεί να ανοίξει έναν ναό που να, μπορεί κανείς, ο, να, που να μπορεί ο καθένας να λατρέψει του στον των Ελλήνων. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Ε, κρατήστε τη δεύτερη, να μου τη φημίσετε, γιατί ε, πρέπει να κρατήσω την πρώτη στο μυαλό μου γιατί απαντήσω, γιατί ήταν πολύ σύνθετη, είχε πολλά σημεία. Ε, η επίσημη θέση δικιά μα είναι αυτή που εκφράζεται με την ελληνική γραμματεία και ό,τι έχει διασωθεί και ό,τι έχει έρθει μέσω του πλήθανο και των οπαδών του σε εμά. Είναι οντότητε οι Θεοί. Επι... Όπω επειδή εμά είναι διαφορετική προσέγγιση από ό,τι ξέρουμε με τον χριστιανισμό ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουμε εμεί αρετικού και δόγματα και διαπραγματό. Ο καθένα είναι δεχτό και σεβαστό ασχέτω τι έχει στο κεφάλι του. Αρκεί να εκφράζει το ελληνικό και να τιμάει τα ελληνικά πράγματα και κυρίω. Στην, αρετή, στην καθημερινή του ζωή όχι στο δηλαδή, το να κάποιο να κατεβάσει το Χριστό και να βάλει ένα πόλεμο και να προσκυνάει δεν είναι για μας αυτό που θέλουμε εμείς θέλουμε να φέρουμε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος να κάνει πράξη αυτά που λέγανε πραγματικά οι Έλληνες δηλαδή να ζήσει μιμούμενο του θεούς δηλαδή καταρετήν στον καθημερινό του βίο να, δηλαδή μιλάμε για ένα άλλο είδος ανθρώπου εμείς λοιπόν έχουμε συγκεκριμένη αντίληψη για του θεού, αλλά δεν κυνηγάμε τον οποιοδήποτε διαφοροποιείται από την επίσημη γραμμή. Εμά σε ενδιαφέρει απλώ να σέβεται τα ελληνικά πράγματα και να κοιτάξει να είναι ένας ηθικό άνθρωπο ο οποίο στέκει καταρρετή στην καθημερινή του ζωή. Γιατί τι να το κάνω, ας πούμε, να είναι κάποιο που να ξέρει ελληνική θεολογία και να είναι άθλιος είναι εξίσου ανεπιθύμητο με κάποιον που είναι καλό, έτσι, αλλά μπορεί να πιστεύει, ξέρω εγώ, αυτά που λέει ο Γιακόπουλο, ότι ήταν διαστημόπλυα οι και πράγματα που αργά γρήγορα. Θα ε, ε, οδηγηθεί σε αδιάξοδα. Το πρόβλημα είναι όμω ότι ο πολλή πληθυσμό είναι γαλουχημένο ω χριστιανό και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τι πιστεύουμε εμεί. Ότι δεν μιλάμε για θρησκεία όπω αυτό την καταλαβαίνει, δεν μιλάμε για, θε, για θεού με την έννοια που του εννοεί, εννοεί το Θεό του ο χριστιανισμός. Είναι ένα τεράστιο χάσμα γιατί έχουν οι άνθρωποι, έχουν φτιαχτεί χριστιανοί, έχουν προγραμματιστεί ο, ο καθένα από εμά. Βάσει αυτό που έχει στο κεφάλι του, αυτό είναι. Δεν φταίει. Αλλά αυτό που έχει στο κεφάλι του, είτε του το βάλανε, είτε το βάλανε ο ίδιο, είναι που τον καθορίζει και στη ζωή του. Ε, οι αρχαίοι Έλληνε γεννιόντουσαν αρχαίοι Έλληνε και συνεχίζουν ω αρχαίοι Έλληνε. Εμεί γεννιόμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι με άλλα πράγματα στο κεφάλι μα. Και αν θέλουμε να γίνουμε Έλληνε, πρέπει να προγραμματιστούμε και να προγραμματιστούμε εξ αρχή. Και θέλει τεράστια προσπάθεια, τεράστιο διάβασμα, τεράστια μελέτη. Ε, δεν είναι κάτι εύκολο. Υπό αυτή την έννοια, συνεπώς, ε, είναι για μας ανεκτό οτιδήποτε ε, ε, εκφράστηκε στο παρελθόν μέσα στην ελληνική γραμμή και οτιδήποτε ακολουθεί κάποιος, είτε σε φιλοσοφικό είτε σε θρησκευτικό επίπεδο και είναι μέσα στα ελληνικά πράγματα, ε, είναι σεβαστός και τον δεχόμαστε ότι είναι μέσα στα πλαίσια της ελληνικής εθνικής θρησκείας. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει και το πώ ζει ο ίδιος, το ήθος του, δηλαδή η αρετή. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, γιατί, όπως είπα, α, τι να το κάνω αν είναι κάποιος, ξέρει, θεολογία ή τον Ηράκλητο απ' έξω και ε, είναι ένας άθλιος άνθρωπος. Ε, η σύνθετη τώρα ερώτηση περιλάβανε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω ε, ε, αν άφησα κάτι απ' έξω, η πρώτη... Όχι, όχι, δεν αφήσατε κάτι απ' έξω. Η δεύτερη απ η δευτερη ερωτηση που μας έκανε ένας άλλος φίλος είναι αν, κάποιος, αν μπορεί να ανοιχτεί κάποιο ναός Οποίος, στον οποίο μπορεί να ανατρέψει ο καθένα του Θεού των Ελλήνων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, λέει ο φίλο, στο τυπικό τη υπόθεση για να δούμε πόσο ανεξιθρησκεία έχουμε. Νομίζω το ερώτημα το έχετε απαντήσει λίγο και προηγουμένω. Ε, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν δεν υπάρχει θεσμικά ω θρησκεία, μπορεί να ανοίξει ναό αν αθρανοποιηθούν ε, κάποιοι νόμοι ε, ουσιαστικά φασιστικοί του Μεταξά και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχουν. Με τον νόμο του 97 κάπω παροπληστεί, αλλά όχι ακυρωθεί. Είναι στην άκρη για χρήση του οποιοδήποτε. Κάποια στιγμή το θυμηθεί όταν μεθαύριο, ξέρω εγώ, φύγουμε από την Ευρώπη λόγου χάρη και γίνουμε εδώ πέρα τρίτο κόσμο. Θα τα ενεργοποιήσουν όλα με τη μία. Ε, είναι μια πονηρή θεοκρατική κατάσταση εδώ. Ε, αλλά αν πούμε ότι εντάξει, έστω αυτοί οι νόμοι έχουν παροπληστεί κτλ., θεωρητικά κάποιο μπορεί να ανοίξει ένα ναό λόγου χάρη. Μέχρι τώρα έπρεπε να του δώσει και έγκριση ο Δεσπότης, Δηλαδή, αυτό που τον ακυρώνει να του δώσει έγκριση για να υπάρχει. Έστω το παρακάμπτουμε και αυτό. Και μετά όμω το ερώτημα είναι και τι θα είναι αυτό: Ναό τη ελληνική εθνική θρησκεία. Mm. Όχι, θα είναι ο ναό που έφτιαξε στον ιδιωτικό του χώρο ο Αρασιά. Ο οποίο δεν έχει καμία ακριβώ συνέχεια σαν θεσμό. Δηλαδή, αυτοί έχουν του ναού του, οι εκκλησίε του, έχουν ε, ε, νομική μορφή ο κάθε ναό, κάνουν τι θέλουν. Εμείς δεν, έχουμε, δεν θα έχουμε δικαίωμα να μας αναγνωριστεί πρώτον ότι είναι ναός. Δεν θα έχουμε δικαίωμα να τον λειτουργήσουμε σε όπως τον θέλουμε εμείς. Πρέπει να ουσιαστικά να ακολουθεί δεδομένα δικά τους. Ε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. ότι Όταν ο άλλος δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει ω ακόμα και αν έχει τα υλικά μέσα που εμείς δεν τα έχουμε τα υλικά μέσα, αν τα είχαμε θα είχαμε φτιάξει ναό, αλλά, σαν επιθετική θετική, ε, θεσμική ενέργεια ουσιαστικά για να προκαλέσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, ε, ώστε κάποια στιγμή να απελευθερωθούμε. Αλλά ε, και να έχει τα λεφτά που δεν τα έχουμε, γιατί ξέρω εγώ, με στην Αττική να αγοράσει μια έκταση, να χτίσει και ένα ναό προδιαγραφών καλών, μιλάμε τώρα για μισό εκατομμύριο ευρώ που, να... που είναι κάτι νούμερα που δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμεί. Ε, και να μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν ναό τη ελληνική θρησκεία. Πάλι θα σου λέγανε ότι είναι ο ναό του, του Μινά Παπαγιοργίου ή του Βλάστη του Ραχιάδη, δηλαδή αυτός που το έφτιαξε, α πούμε. Ε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτεία η οποία αυτορίζεται ω χριστιανοί ορθόδοξη, δηλώνει ανεριθρίαστα ότι σκοπό τη είναι να κάνει του υπηκόου τη χριστιανού Τώρα βάλανε και υπουργό που λέει ότι πρέπει να είναι η παιδεία μόνο χριστιανοί ορθόδοξη και από εκεί και πέρα οι άλλοι δεν υπάρχουν. Είναι η μουφτία τη Ξάρφη βάσει κάποιων συμβάσεων πολεμικών, είναι η... το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, γιατί παντού είναι κατοχυρωμένη. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν δεν είχε οικονομική δύναμη η καθολική εκκλησία, έξωθεν δηλαδή να έρχεται η ισχύ αυτή τη στιγμή δεν θα είχαν και αυτοί ε, που την κεφαλή κλείνει. Δεν θα μπορούσαν να. Δεν θα υπήρχαν. Δεν θα υπήρχαν καν. Βλέπουμε ε, στους μουσουλμάνους που δεν ανήκουν στη μουφτεία και παντρεύονται σε εκεί μπάσκετ. Ε, υπάρχουν, ε, ξέρω εγώ, οι ε, πρωτεστάτες που έχουν έξω εκκλησίες και έχουν χιλιάδιο και ε, νοικιάζουν μαγαζιά ή αγοράζουν μαγαζιά και να μετατρέπουν σε άτυπους ναούς. Υ, υπάρχει πρόβλημα, η χώρα δεν είναι καν δημοκρατία. Τώρα βέβαια επειδή όλο το πολιτικό φάσμα παριστάνει ότι έχουμε δημοκρατία και το θέμα της εκκλησίας και της θεοκρατίας δεν το φύγει κανεί. εδώ σηκώνουμε τα χέρια γιατί είμαστε μια μειοψηφία και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε mm. δυστυχώς αλλά υπάρχει και, και πολιτικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο θεσμικό. Όταν αυτή τη στιγμή τα κόμματα, όλα συμπεριλαμβανομένες και τη αριστερά, κλείνουν τα μάτια σε αυτό το άθλιο καθεστώ που υπάρχει εδώ πέρα, ε, εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα σαν χώρα. Όπω επίση που δεν φορολογείται η Εκκλησία. Τη στιγμή που κόβουν τη σύνταξη του κάθε ανθρωπάκου και βάζουν το τον το το νέο να δουλεύει για 400 ευρώ, αυτοί έχουν κάτι φοβερέ φοροαπαλλαγέ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα μεγάλο το 2004 του είχε φοροαπαλλάξει από ένα συγκεκριμένο ε, φόρο, ο, ο η κυβέρνηση Καραμαλή και η τότε ΓΕΣΕ είχε βγάλει μία μελέτη ότι ήταν 850 κοντά 900 εκατομμύρια ευρώ. Ένα δύσπερι περίπου θα λέγαμε σήμερα. Ε, αυτό και η ίδια ΓΕΣΕ το έχει κάνει καργάρα και δεν τίθεται πουθενά αυτή τη στιγμή, ούτε καν η Τρόικα δεν το βάζει στα ζήτημα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς δεν έχουμε καν δικαίωμα ύπαρξης. Μας, δώσανε, μας βάλανε 500 ευρώ να πληρώσουμε τα πληρώσαμε το 11 και τώρα πρέπει να πληρώσουμε πάλι 500 ευρώ στην κάθε οντότητα που έχουμε δηλαδή για τη λατρευτική μας ομάδα, για, τη, για το, την άλλη εταιρεία που, έχουμε, που βγάζουμε τα φυλάδιά μας για τη, το καρδικό, το διοικητικό που θα λέγαμε που είναι το ΙΣΕ για κάθε τέτοια οντότητα πρέπει να πληρώσουμε εμείς 500 ευρώ φόρα επιδεύματος λέτε δηλαδή και είμαστε οι τραυλικοί, μπογιατζίδες ας πούμε έχουμε κάνει αλλογραφία με το Υπουργείο και αυτοί που λένε τρέλα, μας απαντάνε, μας φέρνουν τυπωμένο το νόμο και μας λέει και όπως καταλαβαίνετε οφείλετε να πληρώσετε φόρο. Ε, ε, αυτό είναι το καθεστώς που υπάρχει, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου σου λέει δεν θα υπάρχει, δεν σε θέλω να υπάρχεις. Όσο μάλλον τώρα όταν είναι και εθνική θρησκεία που αρχίζει και θέτει και ερωτήματα άλλα, έτσι, ιστορικά ζητήματα και άλλα ενοχλητικά πράγματα. Κύριε, κύριε Ρασιά, για να μην κλείσει και η φωνή σας τελείως όπως μας είπατε, κινηθενεύει να κλείσει η φωνή σα. ξέρω ότι είναι χυμαρόδης ο λόγος σας ε, θα Ίσως στρέψω λίγο τη συζήτηση η οποία την τραβάμε λίγο παραπάνω από το κανονικό γιατί και το θέμα είναι έτσι υπάρχει ιδιαίτερη αντιπόκριση από τους φίλους της Αστρικής Πύλης οι οποίοι ενδιαφέρονται πολύ για αυτά που λέτε ε, Ίσως να το στρέψουμε λίγο προς το θεολογικό ξανά το θέμα της συζήτησης. Ε, ε, κάποιοι φίλοι της εκπομπής μας ρωτούν, ε, οι οποίοι δεν γνωρίζουν π.χ. τι πρεσβεύει η ελληνική εθνική θρησκεία, μας ρωτάνε ε, πόσο γνωρίζουμε οι αρχαίοι ελληνε θεοί, οι Ολυμπίοι θεοί, είχαν ανθρώπινα πάθη, ήταν ε, ανθρωπομορφική στην ουσία η αρχαία ελληνική θρησκεία, πώς μπορούμε να ονομάσουμε ε, ε, θεούς, του Ολύμπριου Θεού, π.χ. οι οποίοι ξέραμε ότι είχαν συγκεκριμένα πάθη τα οποία τα λέμε με ανθρώπινα ενώ από ό,τι γνωρίζουμε υποτίθεται οι Θεοί είναι τέλειοι και δεν έχουν κανένα πάθο. Έτσι τουλάχιστον του έχουμε γνωρίσει στα σχολεία μα. Οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν διδαχθεί, δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ μυθολογία και θρησκεία. Τα σχολεία τα ανακατεύουν επίτηδε για να δείξουν ακριβώ αυτή την εικόνα. Ότι οι θεοί ήταν κάτι ανθρωπάκια καρτούν που μέναν σε ανόηπο και κάνουν διάφορα πράγματα. Οι Θεοί δεν έχουν καμία σχέση. Ο ανθρωπομορφισμό είναι καταρχά μόνο στην τέχνη για να καταλάβουμε εμεί τον Θεό, να προσεγγίσουμε μέσω τη εικόνα. Αυτό άλλωστε εκτό από του ανικονιστέ, ακόμα και οι Ορθόδοξοι και οι Ολευθοί δέχονται τη μορφή. έτσι. Δεν είναι. Ε, το σύμβολο και τη μορφή τη χρησιμοποιεί κάποιο για να καταλάβει καλύτερα το αφηρημένο, α πούμε. Εμάς, για εμά οι Θεοί είναι όντα. Υπαρκτά δεν έχουν καμία σχέση με. Τη... Την παρουσίασή του που κάνει η μυθολογία. Η μυθολογία είναι ένα λόγο ψεύτικο που παρουσιάζει αλήθεια. Δηλαδή είναι παραμυθάκια που μπορούν να περάσουν όμω στον κόσμο. Δεν είναι παραμύθια για παραμύθια, είναι παραμύθια τα οποία περνάνε φιλοσοφικά νοήματα στον απλό κόσμο. Η θεολογία μα είναι συγκεκριμένη. Έχει γράψει ο Σαλούστιος στην εποχή του, του Ιουστινιανού ένα πόνιμα που λέει Περιθεών και κόσμου προσπαθώντα να απαντήσει στη... στην επέλαση τη θεολογία των χριστιανών. Ε, για μα. Η, η πραγμα... Ποια, έτσι θα πω εντάχει ποιε είναι οι διαφορές μας Με τον χριστιανισμό ας πούμε έτσι. Τι δια... Πώς το βλέπουν αυτοί, πώς το βλέπουμε εμείς Αυτοί δέχονται ότι υπάρχει ένας Θεός Που προϋπήρχε τον πάντον Και εκ του μηδενός δημιούργησε τον κόσμο Αυτό ακούγεται αθώ Όμως αν το δεχτούμε έτσι Τότε ο κόσμος είναι ένα κτίσμα Άρα εφόσον έχει αρχή Έχει και τέλος Και επίσης Υπόκειται στου νόμου αυτού που το δημιούργησε, του έξω από αυτόν Θεού. Ε, και μπαίνει λοιπόν το ερώτημα τη ετεροθέσμηση και τη αυταρχία. Είναι κάποιο απ' έξω και ό,τι ώρα θέλει το τον τζαλακώνει τον κόσμο που φτιάξει και ό,τι ώρα θέλει το διαλύει. Εμεί αντίθετα δεχόμαστε ότι ο κόσμο είναι η μοναδική πραγματικότητα, ε, αυτοδημιούργητο. Ο όρο που χρησιμοποίησαν οι προγονεί μα ήταν αναδύθια φε αυτού, η εκάστοτε μορφή του βγαίνει μέσα από τον ίδιο τον εαυτό. Και οι θεοί δημιουργήθηκαν αντίθετα, αντίθετα από τους πώς το βλέπουν οι μονοθεϊστές, οι θεοί δημιουργήθηκαν μέσα στον κόσμο μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τη συνοχή του. Αυτοί δηλαδή που έχουν αρχή, αλλά είναι όμως ε, εξίσου παράλληλοι με τον κόσμο χρονικά, είναι οι θεοί. Ο κόσμος είναι η ανώτατη πραγματικότητα και πάνω από, από όλου του θεούς, από τους δικούς μας τους θεούς, αυτό που στέκει είναι η ανάγκη, δηλαδή ουσιαστικά το, η, η, θα μπορούσαμε να πούμε το όχι αίσθητο όχι αυτοσυντήρηση γιατί δεν, έστικ, δεν έχει αίσθητο κόσμο, είναι η διαταγή αυτοσυντήρηση του κόσμου στο οποίο υπακούν ακόμα και οι θεοί. Είναι τελείω διαφορετικέ αντιλήψει και γι' αυτό εμεί δημιουργήσαμε τη δημοκρατία. Γιατί βλέποντα έτσι τον κόσμο και βλέποντα ότι οι θεοί φτιάχνουν νόμου του οποίου μετά του σέβονται. Όπω αντίστοιχα θέσμιζε και ο Δήμο κάποιο νόμο και ήταν υποχρεωμένο να το σέβεται μετά ο πολίτη, γιατί τότε, αν, αν τον παραβεί, πάβει να σε πολίτη, και αν ο Θεό παραβεί τους νόμους του νόμου του, πάβει να είναι Θεό. Και έχουμε τελείω διαφορετικέ προσεγγίσεις Για μα η έννοια του θαύματο δηλαδή είναι κάτι που ακυρώνει αυτό που τον κάνει ω Θεό. Ο Θεό δεν μπορεί να κάνει θαύματα, δηλαδή εκτροπέ τη φύσεως Δεν ξέρω αν είναι. Είναι λίγο αυτά βαθιά νοήματα, αλλά ε, έχουν σημασία. Όπω επίση. Ε, ε, για μας, επειδή είμαστε ίδια ουσία με όλα τα πράγματα του κόσμου άρα και ίδια ουσία με το Θεό είμαστε, για μας οι Θεοί είναι φίλοι δεν είναι ούτε δεσπότες, ούτε κύριοι, ούτε αφεντικά ε, δεν τους προσκυνάμε, δεν γονατίζουμε κάτω ε, υπάρχει μια προσευχή των Αθηναίων που λέει ίσον ίσον φίλε Ζεύ κατα των Αθηναίων. βρέξε α πούμε ε, φίλε Δία στη γη των Αθηναίων ε, είναι κάποια σημαντικά πράγματα που αλλάζουν ε, το πράγμα τελείω. Δηλαδή, ε, κι αν μιλάει κάποιο σήμερα, γιατί έχω εκεί κάποιου φίλου που είναι άφεοι και ε, λένε οι θρησκείε, δεν λε οι θρησκείε, πρέπει να χωρίσει ποιε θρησκείε. Γιατί είναι άλλο πράγμα οι μονοθεϊστικέ θρησκείε που έχουν ιδρυθεί και άλλο οι φυσικέ θρησκείε των εθνών, στι οποίε συμπεριλαμβάνεται και ο ελληνισμό. Ένα ψαγμένο σύγχρονο άφεο, ο Μισελ Φρέο Γάλλο, δεν μιλάει για, κατά των θρησκειών, μιλάει κατά του μονοθεϊσμού στα βιβλία του, δεν ξέρω αν τον έχετε διαβάσει, ε, άμα δείτε την επιχειρηματολογία του λέει ο μονοθεϊσμός, ο μονοθεϊσμός της άλλε της θρησκείας, σε αφήνει απ' έξω, γιατί δεν, δεν πέφτουν στην κατηγορία που, αυτού που θέλει να χτυπήσει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δηλαδή, ο Ινδιάνο είχε μια θρησκεία που είχε παπάδε και θεοκρατία και τον καταπίεζε, ίσα ίσα που ήταν ε, ε, οργανικό τμήμα της όλη ταυτότητάς του και τον απελευθέρωνε κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, σε αυτό το θέμα που θίγεται περί τη θεοκρατία και του ιερατείου, το οποίο ίσω δεν ήταν τόσο οργανωμένο ε, στα αρχαία χρόνια, βέβαια μπορεί κάποιο να θίξει το θέμα και προφανώ θα το έχετε σκεφτεί κι εσεί, ότι π.χ. η π αρχαία μαντική χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και από του πολιτικού στην αρχαία Ελλάδα και χρησιμοποιούταν για να ελέγξει στην ουσία το πολιτικό σκηνικό που είχε δημορφωθεί στι διάφορε πόλει, κράτη. Τη αρχαιότητα. Οπότε έχουμε βρώμικο ρόλο τον, του θρησκευτικού παρασκηνίου και στην αρχαιότητα. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι μια σύγχρονη ερμηνεία από τη βίβλια άνθρωποι που ερευνητέ, οι οποίοι έχουν και προοδευτικοί ακόμα, οι οποίοι όμω έχουν μονοθεϊστικό αγκέφαλο και τα βλέπει να κάνουν προβολή ουσιαστικά του σημερινού πράγματο στην αρχαιότητα και επανεισπράττουν το σύγχρονο πράγμα μέσω τη αρχαιότητα. Ε, Αυτέ οι ερμηνείε, όταν δίνει κάποιο ένα χρησμό. Ε, γιατί η μαντική είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχα κάνει μια ομιλία εκτενέστατη του τι σημαίνει η μαντική και η μαρμένη, που δεν είναι κάτι που πρέπει να το καχάσει κανεί. Είναι ένα, ολοκληρο, ένα πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο σύγχρονο χριστιανό ή μουσουλμάνο άνθρωπο ή εβραίος ή οποιοδήποτε είναι μονοθεϊστής Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτοί έχουν την προνοιακή αντίληψη ότι είναι ένα θεός που υπάρχει και του, του προσέφιεσαι και μπαίνει μέσα και σε βοηθάει και τακτοποιεί πράγματα και αν προσευχθεί καλά θα πάει το πράγμα έτσι ή αλλιώ. Εμείς είχαμε μια άλλη αντίληψη, είχαμε ότι τα πράγματα έχουν συμβεί και απλώς ρέουμε μέσα σε αυτό που έχει συμβεί. Άρα η μαρμένη. και εφόσον ο Θεός είναι πάνω από αυτό μπορεί ακριβώς να λειτουργήσει η Μαντική. Ε, το Μαντίο των Δελφών λειτουργήσε, ε, αν δεχτούμε και μια, μια στροφή του Πλούταρχου για 3.500 χρόνια. Ε, δεν κάνανε τώρα ε, όπω η Βασιλιάδου ε, κόλπα εκεί με την Καφεντζού όπως το λέγανε ε, και κοροϊδεύαν τον κόσμο θα είχαν εξεφτελιστεί αν κάνουν κάτι τέτοιο. Οι χρησμοί ήταν πραγματικοί, λέγανε την ομοίη αλήθεια. Από εκεί και πέρα τώρα αν συνέπεσε ο χρησμός να στρέφει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πράγμα δεν σημαίνει ότι αυτοί μανιπουλάρανε οι ιερείες, δηλαδή θα μπορούσε επειδή ήταν ευσεβείς οι Έλληνες θα μπορούσαν οι Δελφοί, οι Δωδονέοι, οι και τα κλπ. να έχουν κάνει θεοκρατία. Να πούνε, Μα μίλησε ο Θεό και μα είπε ότι για 10 χρόνια πρέπει να ακολουθείτε τι προσταγέ μα για να κάνουμε ευνομία. Και οι Έλληνε θα το δεχόντουσαν. Αλλά ήταν έξω από τα μυαλά αυτό το ανθρώπων κάτι τέτοιο. Εμεί σήμερα την πατάμε γιατί επειδή είμαστε φτιαγμένοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, προβάλλουμε το μυαλό μα εκεί και παντού βρίσκουμε ε, ε, κουτοπονιριέ ξεχραμάρε δηλαδή που υπάρχουν σήμερα. Δεν υπήρχαν αυτέ οι αντιλήψει. Ήταν τελείως άλλο πράγμα. Εγώ σας λέω και το έχω ερευνήσει πολύ, 18 βιβλία χράσεις στην Αρχή Ελλάδα, θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω καταλάβει πέντε πράγματα, αν θέλανε η οποιαδήποτε συγκροτημένη ε, οντότητα ιερατική στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να κάνουν θεοκρατία. Και όμως δεν το σκέφτηκε καν κανένας. Θα μπορούσαν οι Συνελευσίνα, οι, ε, οι Ευμολπίδες, να έχουν κάνει θεοκρατία. Όσο διαφορούσε την περιφέρεια της Αττικής. Θα μπορούσαν στις Ελφούς, θα μπορούσαν στη Δοδόνη. Δεν το κάνει γιατί δεν ήταν μέσα σε αυτά που περνάγανε από το μυαλό τους. Ήταν κάτι αδιανόητο για αυτούς. Η πολιτική ήταν άλλο και άλλο ήταν η προσέγγιση του Θείου. Δεν ξέρω αν, αν έτσι έγινε κατανοητό, αλλά ε, ε, εκεί θέλει λίγο ένα, έτσι, πιο σεβασμό σε αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς, σήμερα... Και έχω ξέρω έγκυρους ερευνητέ, ας πούμε και, και καλούς και ποιοτικούς του εξωτερικού που στο όριο του καχασμού πλησιάζουν αυτά τα πράγματα που απλώς δεν τα καταλαβαίνουν Δεν καταλαβαίνουν ότι γινόταν συγκεκριμένη θεραπεία εσωτερική μέσα από τον άνθρωπο στα σκληπία, δεν του φύτρωνε κεφάλι ή πόδια ας πούμε Αλλά αυτοθεραπευόταν ένα όργανο, είναι που κάνει το σώμα από μέσα δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι όντω δινόντουσαν χρησμοί. Όπω επίση ο Ιωνοσκόπο, ο κάθε στρατηγό που ε, υγεί το ανθρώπων, έπρεπε να ξέρει η Ιωνοσκοπία, να καταλάβει του χρησμού, γιατί θα έπρεπε στο λαιμό του ανθρώπου. Τα διδάσκανε αυτά στου στρατηγού. Ε, Εμεί σήμερα θα καχάσουμε, θα πούμε εντάξει, εκτό από στρατηγική του μάθανε να κοιτάει και τα πουλιά. Είχε σημασία όμω αυτό το πράγμα, γιατί ήταν κάτι που λειτουργούσε. Άπαξ το καταγγείλουμε και βγούμε έξω από αυτό, μα φαίνεται κάτι άλλο και δυστυχώς άνθρωποι σήμερα που δέχονται θαύματα και αναστάσεις νεκρών και τα λοιπά καχάζουν για φυσικά πράγματα τα οποία συνέβαιναν και συμβαίνουν. Μάλιστα, ήσασταν απόλυτος κατανοητός κύριος Ρασιά και εμείς εδώ να σας πούμε ότι δεν κάνουμε ερωτήσεις δεν κάνουμε μόνο ερωτήσεις τι οποίες έχουμε Ετοιμάσει από το σπίτι, αλλά μεταφέρουμε και τι απόψει ή τι απορίε ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτω σχέση με την ελληνική εθνική θρησκεία ή θέτουμε τέλο πάντων προβληματισμού ανθρώπων που βρίσκονται σε αντίπαλο στρατόπεδο, έτσι ώστε να δώσετε κι εσεί τι δικέ απαντήσει. Εγώ θα ήθελα κλείνοντα αυτή τη συνέντευξη, γιατί είναι η πρώτη φορά α, από το Νοέμβριο που βρισκονται σε αντιπαλο στρατοπεδο ετσι ωστε να δωσετε και εσει τι τόσο πολύ μια συνέντευξη και την ίδια την εκπομπή, βέβαια, έχουμε πάρει άδεια εδώ από τον Διονύσει τον Κοτσάκη, και να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχίσει και μετά τι 12. Θα έχουμε τον Γιώργο ναι, Ταλίνα. Έχει μια ερώτηση ο Διονύσης. Ναι. Να κάνω πρώτα εγώ την τελευταία μου ερώτηση. Λοιπόν, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Βρισκόμαστε στο 2012, είμαστε μέσα, στην... μέσα σε περίοδο οικονομική κρίση. Αν σα ρωτούσε κάποιο άνθρωπο, ποιο θα μπορούσε να είναι ο ρόλο τη ελληνική εθνική θρησκεία και ποιο είναι ο ίδιο ο ρόλο του αρχαίου κόσμου. Στο, στη σύγχρονη Ελλάδα Τι θα μπορούσε να του προσφέρει Οι άνθρωποι περισσότεροι σκέφτονται αυτή τη στιγμή Τους μισθού τους που μειώνονται Τη συντάξη τους που μειώνονται το μέλλον τους Οι νεότεροι σε ηλικία Τι θα μπορούσε να τους προσφέρει η ενασχόλησή τους Με, τη, με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί έτσι εν ε, Έχω γράψει ένα συγκεκριμένο κείμενο που λέει, ε, τιτλοφορείται ότι γιατί ο όρος παγκόσμια κρίση δεν σημαίνει απολύτως τίποτε, που εξηγεί τα αίτια του πράγματος, του τι συμβαίνει τώρα και του πώς μπορούμε να φύγουμε. Η, συνταγή, η απλή συνταγή, για να μην έτσι μιλάω πολύ, είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τον οικονομισμό που έχει επιβληθεί εδώ και αιώνε στην ανθρωπότητα, από τη στιγμή δηλαδή που άρχισε και διεκδικούσε η ανθρωπότητα κάποια δικαιώματα, από την εποχή τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, έγινε μια, ένα, μια τρίπλα προ το τέλο του 19ου αιώνα και όλα στραφήκαν στα οικονομικά, δίθεν ποιο έχει τα μέσα παραγωγή και στα χλαμάρε. Η ουσία ήταν ότι ο άνθρωπο ω αυταξία, ο ανθρωπισμό δηλαδή, έμεινε στην άκρη. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανεί για τον άνθρωπο. Είναι ένα σύστημα αυτό συγκεκριμένο το οποίο σπρώχνει τον άνθρωπο να ασχολείται με αριθμού και με νούμερα και με ποσοστά. Μιλάμε για επαναδιάταξη αξιών, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είχα κάνει πριν από ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη μια ομιλία, στο εκεί παράρτημα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων που μου είχαν καλέσει. Μια ομιλία που την κυκλοφορεί και μάλιστα ήταν αρκετά τολμηρή η, η ομιλία, ε, στην Αναστόρια τώρα να γίνει η ομιλία που έλεγε. Η, χρεοκοπή, η πολυεπίπεδη χρεοκοπία του χριστιανισμού και η πρόταση των Ελλήνων για το μέλλον. Ήταν μια ομιλία γύρω στη μιάμιση ώρα που ουσιαστικά τα έλεγε όλα αυτά τα πράγματα. Ε, κάποια από αυτά ε, είναι δημοσιευμένα στην προσωπική μου τη σελίδα στο www.raciasgr. Εκεί αν θέλει κάποιος μπορεί να ψάξει γιατί τώρα ο χρόνος δεν είναι κάτι που μπορεί να απτυχθεί κάτι τέτοιο, απλώς η συνταγή που φέρνει το ελληνικό, να μην το πούμε ελληνική θρησκεία, το ελληνικό ουσιαστικά είναι πρόταση συγκεκριμένη για τον άνθρωπο, αυτό που φέρνουν οι Έλληνες, είναι ότι πρέπει να στραφούμε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Όλα τα άλλα είναι υποδέστερα και οι αριθμοί και τα νούμερα και τα χρήματα. Τα χρήματα είναι κάτι που βοηθούν τον άνθρωπο να εφημερίσει. Δεν έχουν καμία απολύτως αξία χωρίς τον άνθρωπο ω αριθμοί. Λοιπόν, α, απαντήθηκε και αυτή η ερώτηση. Δίπλα μου κύριε Ρασιά έχω τον Διονύς τον Κοτσάκη, εδώ, α, ο οποίο είναι α, στον Ατλαντή μεγάλο παράγοντας. Επεύθυνος επί <laughs> των <laughs> μουσικών, των συναυλιών. Και... Ε, και έχει εντυπωσιαστεί από την συνέντευξη μαζί σας και θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Καλησπέρα σας κύριε Ρασιά για μένα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί θεωρώ ότι το έργο σας είναι αυτό που λέμε αφυπνιστικό. Και πραγματικά μένω, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πάρα πολύ με την, με την ποιότητα του λόγου σας. Ευχαριστώ πάλι. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Η ε, Ολύμποι θέοι είναι αυτό που λέμε οι ουρανοί θέοι, γιατί εξ όσων γνωρίζω ο Ολυμπός, και διορθώστε με αν έχω κάνει λάθος, ο Ολυμπός στα αρχαία σημαίνει ουρανός και επίσης το ρήμα θέο έχει να κάνει με το. σημαίνει, εξ να γνωρίζω πάλι και διορθώστε με, με το τρέχω γρήγορα. Και έχει αποδειχθεί ότι τελικά, εάν κινηθούμε με ταχύτητα του φωτό, είμαστε άθαρτοι. Mm. Θέλω λοιπόν, πάνω σε αυτές τις δύο λέξεις να μα κατατοπίσετε. Ε, ο Όλυμπος σημαίνει καταρχά φωτεινό τόπος. Είχαμε 16 βουνά Όλυμπου στην αρχαιότητα. Ε, και ξέρανε πολύ καλά οι Έλληνε ότι δεν κατοικούν στα βουνά πάνω θεοί, μάλλον στην κορφή του Ολίπου υπήρχαν και βωμοί και πηγαίνουν και κάνουν ε, τελετέ. Είναι ουσιαστικά πού μπορεί να κατοικούν οι Θεοί, μπαίνει το ερώτημα. Η απάντηση είναι σε ένα φωτεινό κόσμο για Θεού, έξω από το συγκεκριμένο το, το δικό μα τον κόσμο. Ε, το Θεό, με τώρα σαν ετοιμολόγηση, είναι πλατωνική. Την κάνει ο Πλάτονα και έχει κάνει διάφορε τέτοιε ετοιμολογήσει χάρη του λόγου του γιατί θέλει να πει μετά κάποια πράγματα. Ε, και εκεί πέρα είναι αυτό που αφορά τα άστρα και που θέλει να δείξει και ότι οι είναι άστρα Αλλά η πραγματική ετυμολογία της λέξης Θεός που είναι επίθετο για μας Δεν είναι ουσιαστικό όπως το έχουν οι μονοθεηστές Είναι Θεός με ένα όνομα από πίσω Θεό Απόλλων, Θεά, Άρτεμις και τα λοιπά. Ε, Δεν είναι ο Θεός Όταν λέμε ο Θεός είναι ε, ε, το βλέπω της τραγωδίας που αναφέρεται Σημαίνει κάποιο Θεός συγκεκριμένο που έχει προαναφερθεί Και τον αναφέρουμε πάλι από την αρχή. Ε, η πραγματική ετημολόγηση είναι από το Τήφημι ότι αυτός που... Ε, και από τον Ηρώδοτο είναι η αυτός που θέτει τάξη στον κόσμο, δηλαδή αυτός που ε, επιστατεί σε συγκεκριμένου νόμους του σύμπαντος. Ε, η ετημολόγηση του Πλάτων όμως μετά ε, είναι εξίσου νόμιμη, δεν, δεν έχουμε εμεί δηλαδή δεν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αιρετική, είναι εξίσου νόμιμη. Είχε μια συγκεκριμένη λογική που θέλει να πει κάποια πράγματα επειδή κάθε ε, αντίληψη του, των δικών μας θεών γίνεται μέσα από τους φυσικούς νόμους ε, οτιδήποτε ε, μπορεί να ετυμολογήσει ή να εξηγήσει αυτούς μέσα από φυσικούς νόμους κάτι τέτοιο που πρέπει να περάσετε τώρα είναι νόμιμο και σωστό απλώς δεν είναι πρόσωπα οι θεοί δεν είναι ε, όντα με πάθη που κάθεται να ασχολούνται με το αν προσευχήθηκε καλά ο για να το ανταμείψουν ή να το τιμωρήσουν ή αν ε, η μισή κερκίδα που προσεύχεται καλύτερα θα είναι η άλλη και θα πει το πέναλτι δεν θα πει, δηλαδή γιατί σήμερα δυστυχώ οι άνθρωποι το έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, συναλλακτικό. Οι θεοί είναι ένα ε, τελείως διαφορετικό πράγμα ε, και μάλιστα ο Επίκουρος έκανε ένα ωραίο ερώτημα που δυστυχώς σήμερα ε, του κόστισε να τους θεωρούν του Επικούρους άθεους, δεν ήταν άθεοι τότε, δεν υπήρχε γεννή του αθεού στην αρχαιότητα, ο άθεος ήταν κάτι προσβλητικό. Ε, ο Επίκουρος έκανε το εξής ερώτημα φιλοσοφικό και λέει αν έχουν πάθει θεοί τότε δεν έχουν τη την μακαριότητα που είναι βασικό στοιχείο του Θεού. Άρα τι, που θα τους βάλουν του Θεού. και όπως λέ, λέ, λέει η γενική παράδοση για όλοι που αυτός τους βάζει σε ένα, ε, μια κατηγορία που τα λέει τα μετακόσμια ή μεταμούντια που λέει εκεί πέρα, πέρα από τον κόσμο το δικό μας, κατοικούν οι θεοί ανενόχλητοι από τη δική μα φλιαρία και το θόρυβο. Ε... Αυτά. Κύριε Ανσιά, πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπατε Ειδικά το θέμα της ανταποδοτικότητα που θίξατε Φανερώνει και αυτό που είπατε και εσείς Ότι χρειάζεται να επαναπρογραμματιστεί ουσιαστικά ο σημερινός άνθρωπος Για να ακολουθήσει μια τέτοια κοσμοθέαση Επειδή οι ερωτήσεις δεν σταματούν εδώ στο Wall της Αστρικής Πύλης Θα πάμε για μια τελευταία από το Έγιο. Ένα φίλος μας α, Λοιπόν ο οποίος ρωτάει Για ποιο λόγο να είναι ή να αποκαλείται θρησκεία Όλη αυτή η γνώση και η φιλοσοφία Της αρχαίας Ελλάδας Και όχι ένα εργαλείο για το σύγχρονο άνθρωπο Μολονότι η έννοια της θρησκείας Κατά τη γνώμη μου εμποδίζει την ελευθερία ναι. ε... Είναι ένα ερώτημα γιατί α, δεν χρησιμοποιούσαν και οι προγονείς την έννοια θρησκεία. Περισσότερο αποτιμούσαν ε, ότι τιμώ τα πατρώα ή θεραπεύω τους θεούς ή ασκόλα τρία. Ε, χρησιμοποιούμε την έννοια θρησκεία σήμερα για να είμαστε κατανοητοί του τι εννοούμε. Ότι εννοούμε ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο αντίληψης του κόσμου, ότι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με ένα συγκεκριμένο τρόπο και επίση ότι δεχόμαστε ότι ω τμήματα αυτού του όλου έχουμε δικαίωμα να επικοινωνούμε με τα άλλα του τμήματα. Εξού και η λατρεία, που είναι μια επικοινωνία με, με, με του ανώτερου κόσμου για τη δική μα βελτίωση, όχι για να εκμεύσουμε κάτι από του Θεού, έτσι σαν χάρη. Είναι τελείω άλλη αντίληψη, επαναλαμβάνω, από αυτό που έχουν οι μονοθύστε. Υπό αυτή την έννοια, χρησιμοποιούμε σήμερα τη θρησκεία για να είμαστε κατανοητοί. Όπω επίση λέμε και Έλληνε Εθνικοί. Γιατί, άμα πούμε Έλληνα δεν σημαίνει τίποτα, είναι μια υπηκότητα σήμερα. Οποιοδήποτε έχει μια ταυτότητα που είναι του ελληνικού κράτου, ε, είναι Έλληνα. Δεν μπορεί να του πει ότι δεν είναι Έλληνα, αλλά με την πραγματική έννοια, ως εθνισμός, μέχ που μέχρι το 1900, μέχρι το, δηλαδή μέχρι την εποχή του, του Ρίγα Φεραίου και, του, και αργότερα, και ακόμα την εποχή και του Καΐρη, α πούμε, ο Έλληνα σημαίνει πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ακριβώς ότι είσαι ο νοφορέα τη κοσμοντήληψη, τη λατρεία, τη του τρόπου ζωή. Του εθνισμού ουσιαστικά των Ελλήνων. Ε, χρησιμοποιούμε την έννοια Έλληνε εθνική για να είμαστε κατανοητοί. Είναι υποχρε... Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι για να καταλάβει ο άλλο τι θέλουμε να πούμε και υπό αυτή την έννοια, αν πούμε ότι ακολουθούμε τα πατρόα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαστε κατανοητοί. Και ε, χρησιμοποιούμε καταχρηστικά την έννοια θρησκεία. Δεν είναι ο άριστο όρο για μα γιατί δεν το είχαν και οι προγονεί μα. Ήταν ε, ε, ε, θραγική προέλευση ε, και σαν ρίζα η θρησκεία. Αλλά δεν θα καταλάβει σήμερα ο σύγχρονο άνθρωπο τι εννοούμε άμα του πούμε τα πράγματα διαφορετικά. Κύριε Ρασιά, ότι οι ερωτήσει προκύπτουν η μία μετά την άλλη, ίσω να είναι αυτή η τελευταία ερώτηση. Α, από την τελευταία στην τελευταία, βέβαια. Γιατί δω. πάμε από την τελευταία στην τελευταία. <laughs> Θέλω να σα ρωτήσω ένα θέμα το οποίο ίσω είναι πιο εξειδικευμένο, αλλά με έχει προβληματίσει αρκετά, επειδή ασχολούμαι με θρησκεολογία γενικότερα. Ε, μπορούμε να πούμε. Βέβαια, ίσως είναι κάπως αδόκιμο αυτό που θα πω, ότι ο επίκουρος και γενικότερα η επικούρια φιλοσοφία είναι ένας πρόδρομος του αθεϊσμού. Ε, ναι. Ε, η ερώτηση είναι καλή και θα ήθελα πρωτού ε, την απαντήσω, να πω ότι όλες οι ερώτησεις είναι καλέ και ευχαριστώ όσου στη κάνει γιατί ε, το απλώς ήταν ωραία το πράγμα και μπορέσαμε και μιλήσαμε για ένα σωρό πράγματα και δώσαμε σε κάποιον να μια καλή εικόνα. Ο, όπως είπα και πριν, η έννοια του αθέου είναι αρνητική στην Αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχε ο άθεος, ήταν ε, δηλαδή κάτι το... ο ανάθεο άθεος που δεν καταδεχόντουσαν πούμε, ξέρω που να του μιλήσουν οι θεοί. Ε... Ο Απίγκουρος δεν ήταν άθεος, η Σαίσα όχι μόνο ε, τους είχε, έκανε λατρεία θεών, αλλά τον έβαλε και στο τέλος να του κάνουν και προγονολατρία η σύντροφή του. Όταν πέθανε τους είχε συγκεκριμένε θελετές προς, ε, προς τιμή του. Επίσης δεν ήταν άθεοι και η, η φιλόσοφη του διαφωτισμού, ε, δεν ήταν άθεος ο Βολτέρος. Ε, ήταν ντεϊστές δηλαδή οι άνθρωποι δεχόντουσαν μία αό, αόριστη έτσι ύπαρξη θείου απλώς δεν την κατεβάζαν στην, στο επίπεδο της θρησκείας του μονοθεϊσμού ε, γιατί τότε θα λειτουργούσε στο πλαίσιο που μέχρι τότε λειτουργούσε και θα ξαναπιστρέφωμε στις θεοκρατίες ε, όπως επίσης άθεος ας πούμε, δεν ήταν και ο Ροβεσπιέρος όλοι αυτοί ήταν ντεϊστές ο Ρουσό όλοι αυτοί ε, ο πραγματικός αθεϊσμός στο δυτικό κόσμο, Εμφανίζεται στη Γαλλία από ένα παπά, δεν ξέρω αν το έχετε υπόφυσες, ο οποίο έζησε σε όλη του τη ζωή έτσι ή έτσι ήσυχα και ωραία, ήταν εξαιρετικό παπά και όταν πέθανε, είχε μία, ήταν πριν τη Γαλλική Επανάσταση, βρήκαν ένα βιβλίο που είχε γράψει και ήταν ένα ξεμπρόστιο του χριστιανισμού από μέσα και επειδή ο άνθρωπο είχε ζήσει ακριβώ αυτό και έπρεπε να το αρνηθεί, έχει πέρα τοποθετήθηκε αθειστικά. Μετά ακολούθησε ο Βαρόνος Χόλμπαρκ και τα λοιπά, τους που θεωρούμε σήμερα ως ε, άθεους, άθεους με την έννοια που το, το πιστεύουμε, το εννοούμε σήμερα. Ο αθεϊσμό είναι ένα φαινόμενο ουσιαστικά που απαντάει, θα μπορούσαμε να πούμε με απελευθερωτικό τρόπο, κατεμέ δηλαδή οι απέναντι όμως στο μονοθεισμό και στο σκοτάδι του Μεσαίωνα. Στην αρχαιότητα δεν έμπαίνε τέτοιο ζήτημα, Δηλαδή. Ε, ε, δεν είχε έννοια ο άθεος. Είναι σαν να πάμε τώρα σαν Διάνο και πούμε δεν υπάρχει το ο Θεός. Θα σε κοιτάξει και ας πείτε τι μου λες να πω, αφού όλα είναι σε αρμονία και όλα κυρίζουν γύρω μου και εγώ είμαι τμήματος που δεν υπάρχει Δηλαδή ε, είναι ένα άλλο πλαίσιο και ε, τέτοιο πλαίσιο υπήρε και στην Ελλάδα. Ε, ο αθεισμός προσπάθησε να απαντήσει στο μεγάλο πρόβλημα ενός θεού δυνάστη που είχε ε, αυτόκλητους ε, Τοποτηρητέ του κάτω στη γη οι οποίοι καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα. Έχει το απίτησε φυσικά και γίνανε... ήρθε η ελεύθερη σκέψη, το κίνημα του, του Free Thought, και αργότερα μετά βγήκε το καθαρά πούμε, αυτό που ξέρουμε σήμερα άθεϊστα, α πούμε, σαν, σαν α, ετικέτα. Αλλά και εκεί υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλιώ α πούμε είναι σήμερα ο εγκλέζικος αθεϊσμός και αλλιώ ο γαλλικός, α πούμε, που είναι πιο ψαγμένος, που ανέφερα πιο πριν τον Οφρέα, ας πούμε, ο οποίο κάνει διάκριση μεταξύ του θρησκευτικού φαινομένου. Δεν τη βάζει στο τσουβάλι όλες τις θρησκείες και λέει όλες το ίδιο πράγμα είναι. Άντε παπάδε όλοι, δεν είναι παπάδε όλοι. Οι μέν έχουν μια πνευματικότητα, η άλλοι είναι μια θρησκεία, ε, όπως την ξέρουμε εμείς εδώ στο δυτικό κόσμο, στη μεταχριστιαν οι ερωτήσεις συνεχίζουν να πέφτουν βροχιά κυρίρα και δεν θα, θα αντισταθώ στον, στον πειρασμό. Όχι. Δεν κουραζόμαστε. Ε, λοιπόν, η, φίλη της εκπομπής, η νέα φίλη της εκπομπής, η Άντζη Σαμίου η γνωστή τραγουδίστρια, σας ρωτάει εάν α, ο Ερμίσο Τρισμέγιστος μιλάει για μονοθεϊσμό και εγώ θα πρόσθετα επίσης την ερώτηση της κυρίας Αμίου τι έχετε να απαντήσετε σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν αυτοί που μίλησαν α, πρώτοι για μονοθεϊσμό. Ε, καταρχάς να πούμε ότι ο Ερμίσο Τρισμέγιστος δεν είναι στην ελληνική στο τη ελληνική ελληνικής παράδοσης. Είναι... Έξωθεν, έτσι, είναι αιγυπτιακό ε φαινόμενο, δεν είναι. επειδή οθώθειν ουσιαστικά, το Ερμής είναι καταχρηστικό. Ο Ερμής ο δικός μας είναι τελείω άλλο πράγμα και έκανε άλλα πράγματα. Για το μονοθεϊσμό τώρα να δώσουμε ορισμό, γιατί όλοι μιλάνε και δε, κανένας δεν δίνει ορισμό, να εξηγήσει τι και τι, πούμε. Ώ, ο μονοθεϊσμός δεν σημαίνει ότι είναι ένας θεός, γιατί αν το πάρουμε και εμείς ότι εν το παν Άρα, υπάρχει ένα ενισμό από όπου ξεκινάνε όλα, όπω είπα πιο πριν, ο κόσμο, το όντο, όν που λέμε εμεί, το πραγματικά υπάρχουν, τότε για ένα μιλάμε κι εμεί. Αλλά εμεί όμω το ένα το δικό μα δεν μπορεί να σταθεί χωρί υποχρεωτική πλήθυνση, πλήθυνση όπω συμβαίνει γύρω μα στη φύση. Ο μονοθεϊσμός είναι πώς, είναι παραπλανητικό το μόνο που χρησιμοποιεί και κάτι αντιδιαστολή, λέει πόλη, δηλαδή πολυθεϊσμό, μονοθεϊσμό. Ε, αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί. Τον μονοθεϊσμό από τον πολυθεϊσμό, γιατί και εμεί για ένα μιλάμε, απ το ένα, από το ένα και οι δύο στην Οπλατωνική έχουν τι απορροέ από το ένα. Όμω είμαστε πολυθεϊστές. Γιατί είμαστε πολυθεϊστές. Γιατί αυτό που ουσιαστικά είναι ο ορισμό μεταξύ πολυθεϊσμού και μονοθεϊσμού δεν είναι δίθεν αριθμό θεών και αυτά, αυτά είναι παραπλανητικά και βολεύουν του κρατούντε ώστε να μπερδεύουν τον κόσμο. Είναι πού τοποθετείται το δημιουργικό αίτιο. Οι μονοθεϊστέ το χρησιμο... το... τοποθετούν. Έξω από τον κόσμο και πριν τον κόσμο, άρα είναι κτίσμα ο κόσμο, άρα άχρηστο και, και τίποτα το ουσιαστικό. Εμεί το δημιουργικό αίτιο είναι μέσα στον κόσμο και ο κόσμο είναι η μοναδική πραγματικότητα. Εμεί δεν δεχόμαστε δημιουργία εκ του μηδενό. Δεν υπάρχει για εμά δημιουργία εκ του μηδενό. Εμά πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει αυτό που, λέγα, που λέμε όντω, όν», δηλαδή το πραγματικά, πραγματικά υπάρχουν, το οποίο όλοι μα και άνθρωποι και. Ε, και δέντρα και κατσαρίδες, ακόμα είμαστε τμήμα του. Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτή η θρησκαιολογικά είναι η διαφοροποίηση των δύο συστημάτων. Αλλά ο κόσμος μπερδεύεται γιατί υπάρχει αυτό το μονό και κάποιο νομίζει ότι ο ενισμός, ας πούμε, αναγωγή σε, σε μια ενιαία ε, αρχή από που δημιουργήθηκαν τα πράγματα, ότι είναι μονοθερισμός. Δεν έχει καμία σχέση με μονοθερισμό. Οι Έλληνε δεν ήταν ποτέ μονοθε... ο μονοθερισμός, δημιουργήθηκε. Ούτε καν σε Αβραάμ, γιατί αυτά είναι... τα έχουν κατασκευασμένα είναι. Ο Χέρτζοκ, ένα Ισραηλινός αρχαιολόγος, στις αρχές του της παρασμένης δεκαετίας έκανε ένα σκαφές, απέδειξε ότι τα περισσότερα ευρήματα εκεί στην Παλαιστίνη ήταν φελισταϊκά ή αργότερα ελληνιστικά και είπε ο άνθρωπος και το, κυνηγή... το κυνηγούσαν κιόλα στο Ισραήλ. Αλλά γενναίο, μπράβο του, ότι ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε εμεί σαν μονοθεϊσμό και σαν Ιουδαϊκή θρησκεία φτιάχθηκε τον καιρό τη βαβυλώνια αιχμαλωσία που είχαν πάρει το, το ιερατείο του για, για να μην εξεγείρονται, οι βαβυλώνιοι και το είχαν πάει στη βαβυλώνια. Και από εκεί κλέψαν κάποια στοιχεία και φτιάξαν ένα σύστημα το οποίο το λένε μονοθεϊσμό. Μετακολούθησε χριστιανισμό, ο μεχανισμό και διαδόθηκε και αυτή τη στιγμή είναι και αρκετά ισχυρό παγκοσμίω, α πούμε, έχει επιβληθεί σε μεγάλο τμήμα του ιδίου του δυτικού λεγόμενου κόσμου. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αριθμό αυτό. Αυτό έχει να κάνει ότι τοποθετεί το αρχικό δημιουργικό αίτιο έξω από τον κόσμο και πριν από τον κόσμο. Το οποίο θα φαινόταν αθώο, αλλά δεν είναι αθώο γιατί τότε ο Θεό είναι το παν και ο κόσμος συμπεριλαμβανωμένο και ημών είναι ένα τίποτα. Και δεν είναι έτσι, γιατί την ελληνική αντίληψη είναι το ακριβώς αντίθετο. Ότι όλοι είμαστε ίσοι. Από το, τη, την ολότητα του όντως όντως έως και το τελευταίο... Απειροελάχιστο τμήματάκι του. Είμαστε ίδια ουσία και γι' αυτό είπα, όπω ανέφερα και πριν, είμαστε φίλοι. Όπως είμαστε φίλοι και με τα ζώα, είμαστε και φίλοι και με του θεού. Μάλιστα. Νομίζω ότι καλύφθηκε απόλυτα και αυτή η ερώτηση που έγινε. Και νομίζω ότι κάπου εδώ, Αντρέα, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ πλέον. Και, και διάρκεια συνέντευξη που έχουμε ξεπεράσει πλέον τη μία ώρα, αλλά και διάρκεια τη ίδια εκπομπή. Έτσι, ναι, είναι. είναι. Ένα θέμα φωτιά, ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα και από του φίλου. Ναι, να πούμε εδώ τι έχει πάει φωτιά. Και το Έχω... Στο Facebook γίνεται χαμό. Δεκάδε. ίσω έχουν ξεπεράσει και τα εκατό τα μηνύματα και τα ερωτήματα που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν προλαβαίνουμε. Προφανώ να... είναι ότι ο κόσμο ενδιαφέρεται για, τα... yeah. για να ακούσει τι είναι η αρχαία ελληνική θρησκεία, είτε έχει ασχοληθεί ο ίδιο κατά το παρελθόν, είτε θέλει να ακούσει για κάτι καινούριο. Νομίζω ότι. Ο κύριο Ρασιά μα είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, απάντησε και σε δύσκολε ερωτήσει. Και σίγουρα αυτή η εκπομπή θα καταστεί συλλεκτική από το αρχείο τη Αστρική Πύλη. Θα δούμε, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ρασιά που μα έκανε την τιμή να είναι εδώ μαζί μα απόψε. Κύριε Ρασιά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι η συνέντευξή σα ίσω είναι από τι καλύτερε ή οι καλύτεροι που μα έχουν δώσει εδώ στην Αστρική Πύλη. Θα θέλετε έτσι να στείλετε. Σα και καλό βράδυ και ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν ε, γενναιότητα που δίνετε μικρόφωνο να ακουστούν τέτοια πράγματα δεν είναι εύκολο γι' αυτό και ο κόσμος σε διψάγει να τα ακούσει γιατί δεν του τα δίνουν ε, σαν τελευταίο ε, καλλινυχτίζοντας όλους και εσά και του ακροατές να πω σαν βασικό κλειδί ότι για να μπούμε μέσα στα ελληνικά πράγματα πρωτίστως πρέπει να κινηθούμε στο ζήτημα της αρετής δεν υπάρχει επιστροφή στους Έλληνες ατομικό ή συλλογικό, χωρίς την αρετή αυτό που δίδαξαν κατεξοχή την προγονή μας είναι αρετή, είναι ένα άλλο είδος ανθρώπου, ανώτερου ανθρώπου, ηθικού, σωστού, τέλειου. Να είστε καλά, καληνύχτα. Να είστε κύριε Ρωσιά, ε, μην κλείσετε τελείωστε... το τηλεφωνό σας, εκτός αέρα θέλουμε κάτι να σας ρωτήσουμε και ο Γιώδη Κοτσάκη εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε την εμπόρεια της εκπομπής. Είμαστε και στις... να ετοιμάζονται και οι συνεργάτες μας με την ε, στήλη ε, την οποία είχε ο καθένας σε πολλοί θα κάνουμε ένα να... μουσικό διαλυματάκι να, ναι, ένα ναι. θα έχουμε μόνο τον Γιώργο τον Ιωάννίδη μαζί μας απόψε Ά, α, το Γιώργο ήταν Αναδάμοπουλο. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και συνέχεια Γιώργος Ιωαννίδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού Μίστερή με τη στήλη του Occult Πανόραμα. Θα σχολιάσουμε και τα όσα είπαμε εντάχει εδώ με τον κύριο Ρασιά. Επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια. να Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σα. Η ώρα είναι 12 και 25. Α, τρίτη, πλέον 20 Μαρτίου. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο εδώ στον Ατλαντή. Κλείνουμε πλέον 2,5 ώρε. Ελπίζουμε η απόψινη εκπομπή να σα έχει ευχαριστήσει, να σα έδωσε καινούριε γνώσει, να ανανέωσε τι ήδη υπάρχουσε. Ε, ελπίζουμε αυτή η εκπομπή να διαδοθεί όσο περισσότερο αυτό είναι αυτή είναι η παράκλησή μας σε εσάς. Α τη μάθουμε όσο δεν περισσότεροι άνθρωποι αυτή την εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο ε, είναι καλός ή κακός. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, τα γένια του μηνά. Ε, είναι κάτι μοναδικό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και στον ελληνόφωνο κόσμο γενικότερα. Να είναι αλήθεια αυτό. Προσπαθούμε μέσα από το αρχείο της εκπομπής να κρατήσουμε καταστήσουμε ουσιαστικά συλλεκτικές αυτές τι εκπομπές, να τις ακούτε όποτε θέλετε, όπου και αν είστε. Εμείς είμαστε σε επαφή μέσα από το Facebook, αν γράψετε Stargate FM στο Facebook, θα μας... στο Facebook θα μας βγάλει, κάντε μας φίλους για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα της εκπομπής. Έχουμε και το site της εκπομπής το οποίο είναι προσωρινά down λόγω μετακόμισης σε, σε άλλο διακομιστή, σε άλλο σερβερ το stargatefm.gr αλλά μπορείτε να βρείτε το, το αρχείο της εκπομπής και αυτή τη στιγμή είτε στο iTunes, Stargate FM stargatefm στην κατηγορία podcast όσοι χρησιμοποιείτε iTunes θα μας βρείτε είτε ακόμα αν μπείτε στο archive.org και StarGate FM θα μας βρείτε και εκεί για όσους archive ή, ε, τώρα να το κάνω spelling. Αν δε δεν πειράζει, θα το, θα το δώσουμε εμεί εδώ στην, στο wall τη αστρική πύλη. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μία εκ των δύο ραδιοφωνικών στυλών, έναν εκ του δύο συνεργάτε μα για σήμερα. Θα έχουμε μαζί μα λοιπόν τώρα τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Mystery ο οποίο έχει τη Ο Occult Πανόραμα Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, είσαι μαζί μα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη ή καλύτερα καλημέρα από Θεσσαλονίκη Καλημέρα Γιώργο ε, Πώς την ειδε στην σημερινή εκπομπή, έχεις κάποιο σχόλιο Εξαιρετική, υψηλής ποιότητας, αποκαλυπτική για άλλη μια φορά Δίνεται φωνή σε μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων Που τόσο καιρό προσπαθούν να πούνε τα αυτονόητα Αλλά δυστυχώς ούτε ο άντυπος τύπο βοηθάει πολλές φορές Ούτε η τηλεόραση ακόμα περισσότερο Ωραία Λοιπόν, να περάσουμε στη στήλη του Γιώργου το... Του Ιωαννίδη, το Occult πανόραμα. Τι όμορφα πράγματα έχεις να μας πεις απόψε, Γιώργο; Σήμερα λοιπόν, Θα μιλήσουμε για σύμβολα και πιο συγκεκριμένα για παρεξηγημένα σύμβολα. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι τα πάντα σύμβολα αλλά για παράδειγμα όταν οδηγούμε στους δρόμους βλέπουμε αριστερά και δεξιά διάφορα σχέδια... Ε, αυτά όμω είναι σήματα. Είναι πράγματα δηλαδή, τα οποία έχει κατασκευάσει η συνείδησή μα και έχουμε αποφασίσει το στόπ για παράδειγμα, αν είναι ο κύκλο με μια γραμμή μέσα. Στην πραγματικότητα, το σύμβολο είναι αυτό που δηλώνει το ανέκφραστο. Βέβαια, κάθε τι ε, ε, έχει μια συμβολική προέκταση. Κάθε τι σημαίνει κάτι άλλο. Ε, ο τρόπο που κοιμόμαστε, ας πούμε, στο κρεβάτι, ε, το που, ο τρόπο με τον οποίο καπνίζουμε, τα ρούχα που φοράμε. Όλα, είναι, όλα έχουν συμβολικές έννοιες, αλλά στη συγκεκριμένη ε, εκπομπή θα μιλήσουμε για τα σύμβολα, τα αρχιετυπικά τα σύμβολα ε, ε, και κάποια από αυτά δυστυχώς έχουν παρεξηγηθεί γιατί η χρήση του έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σβάστικα. Η σβάστικα που όλοι την ξέρουμε ως ο αγκύλωτός σταυρός, τον οποίο ε, χρησιμοποίησαν οι Ναζί και όλοι έχουμε ταυτίσει την έννοια της σβάστικας με τον φασισμό. Η αλήθεια όμω είναι εντελώ διαφορετική. Η Σβάστικα είναι ένα πανάρχιο σύμβολο και υπάρχει και χρησιμοποιείται πάρα πολύ ζωντανά μέχρι και σήμερα κυρίω σε ασιατικέ χώρε. Και το μυστικό τη Βάστικα είναι η αίσθηση τη κίνηση που δίνει. γεγονός που παραπέμπει στον τροχό και ω εκ τούτου στον ήλιο. Η Σβάστικα δηλαδή είναι ένα ηλιακό σύμβολο. Οι τέσσερι άκρε τη Βάστικα δηλώνουν τη συνεχή αλλαγή των πραγμάτων και την ευγεννητική δύναμη του κέντρου που παραπέμπει πάλι στον ήλιο η οποία είναι η φυσική πηγή κάθε γονιμότητας. Οπότε βλέπετε ότι από την έννοια της Ζβάστικας ε, ως φασιστικό ε, σήμα ε, πάμε σε άλλες έννοιες, πιο μεταφυσικές, με την έννοια του κέντρου, ε, με την έννοια του ήλιου, όχι του ίδιου φυσικό αντικείμενο στον Βρανό, αλλά ω κάτι πολύ βαθύτερο. Ε, ένα άλλο τεράστιο παρεξηγημένο σύμβολο είναι η Πεντάλφα φυσικά. Η Πεντάλφα που όλοι ταυτίζουν σήμερα με τον σατανισμό και με ε, στην πραγματικότητα όμω, η Πεντάφα που εξίσου είναι αρχαίο σύμβολο, ε, ε, του χρησιμοποιούσαν μάλιστα και οι αρχαίοι έννοιε, συγκεκριμένα οι Πιθαγόροι, και δίπλα, γύρω-γύρω, ε, ε, γράφαν τη λέξη υγεία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Γι' αυτό γιατί η, ε, η Πεντάφα συμβολίζει την κυριαρχία του πνεύματο επί των τεσσάρων τη στοιχείων. Και γι' αυτό μια Πεντάφα μέσα σε έναν κύκλο συμβολίζει την ένωση των επιμέρου στοιχείων του ανθρώπου, γεγονό που μετατρέψει σε προστατευτικό έβλημα. Ακόμα και αν δούμε δηλαδή τον Βιτρούβιο ε, Άντρα του Νταβίντσι, που είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτά τα χέρια και τα πόδια, σχηματίζει αυτό ακριβώς, μια πεντάφα. Ε, τώρα, η ανάποδη εκδοχή της, αυτό που οι περισσότεροι ξέρουν ω το σήμα της ε, Εκκλησίας του Σατανά, όπου είναι μια κορυφή στραμμένη προς τα κάτω, ε, παραπέμπει συνήθω την αντιστροφή της φύσης του ανθρώπου, ποιος έτσι σχετίζεται με την αποστροφή του Θείου Λόγου. Η αλήθεια όμως είναι ότι στον εσωτερισμό η συγκεκριμένη απόδοση, δηλαδή η ανάποδη πεντάφα, συμβολίζει την κάθοδο του πνεύματος στο ελληνικό πεδίο. Και αυτό είναι κάτι θετικό και σίγουρα δεν έχει να κάνει με τον σανταλισμό. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα για τέτοια παρεξηγημένα σύμβολα. Στο περιοδικό mystery βγάζουμε πολλά άρθρα σχετικά στην ιστοσελίδα μου. που φαίνεται.gr μπορεί να, οι, οι κουρατές να βρουνε Πολλέ περισσότερε πληροφορίε. Δεν θέλω να κουράσω άλλο τη νύχτα σα. Αυτά. Ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο, Γιώργο. Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Γιώργο Τίνονενή θα τον απολαύσουμε ξανά ε, σε δύο εβδομάδε. ό,τι γνωρίζετε, κάνουμε μια, έτσι, ένα rotation ανάμεσα στου συνεργάτε τη εκπομπή. Έχουμε τέσσερα άτομα συνολικά. Τέσσερι εξαιρετικού συνεργάτε και πρέπει να του βγάζουμε ένα-δύο. Στην εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να. Αυτή η εκπομπή, αυτό το δύορο, το ξεπεράσαμε ήδη. Δεν είναι εύκολο να χωρέσουν όλα και μάλιστα ήμασταν και βιαστικοί όσο μπορούσαμε. Ναι, δώσαμε τώρα και τη σελίδα του Γιώργου Ιωαννίδη στο λογαριασμό μα στο Facebook. Επαναλαμβάνουμε για όσου θέλουν να μα αναζητήσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί μα και να συμμετέχουν στι εκπομπέ μας Stargate FM στο search του Facebook ή αλλιώ ραδιοφωνική αστρική πύλη. Λοιπόν. Από εδώ τελειώσαμε και με τον Γιώργο Γιονίδη για απόψε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή χτα, παιδιά, και καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Λοιπόν, εμεί τώρα τι, τι λες να κάνουμε, Γιατί εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Συνεχίζουμε με κάποιε άλλε στήλε που έχουμε ή τι κλείνουμε εδώ την εκπομπή. Ε, τι θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, κάτι πολύ γρήγορα. Έχουμε μεταφυσική με ατζέντα, Ναι, θα μπορούσαμε να. Ωραία, θα βάλουμε λίγο μουσικό χαλάκι και θα επανέλθουμε, παιδιά. Ναι. Oh <laughs> Λοιπόν, Αστρική Πυλή και πάλι μαζί σα, λίγο πριν κλείσουμε α, για την ατζέντα τη εβδομάδα, την ατζέντα τη εναλλακτική αναζήτηση, εκδηλώσει τι οποίε προτείνουμε να τιμήσετε με την α, παρουσία σα. Στι 20 Μαρτίου, σήμερα δηλαδή, ουσιαστικά, ή αύριο, όπω το πάρει κανεί, μπορείτε να επισκεφτείτε, να κάνετε μια βόλτα από το Μέγαρο Μουσική Αθηνών στι 7 η ώρα. Η διανομή των δελτίων αρχίζει στι 5.30. Για, για ποιο πράγμα? Για την διάλεξη ενό πάρα πολύ σημαντικού Uh, καθηγητή αρχιτεκτονική uh, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του κ. Μανώλη Κορέ. Είναι γνωστέ uh, οι μελέτε που έχει κάνει και για τη σπηλιά του Νταβέλη, όσο ασχολείστε με περισσότερο εναλλακτικά θέματα. Uh, ο τίτλο τη uh, διάλεξή του είναι Στεγασμένοι χώροι μουσική τη αρχαιότητας» και κάνει μια ουσιαστικά ειδίκευση στο ζήτημα του ηρωδίου. Αν μπορούσαμε να δώσουμε μια μικρή περίληψη τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αρχαία θέατρα αποτελούν κορυφαίο επίτευγμα. Τη αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Στόχο του μη κερδοσκοπικού σωματείου Διάζωμα, το, σε συνεργασία με το οποίο πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εκδήλωση, είναι η ανάδειξη, η προστασία και η ένταξή του στην καθημερινότητά μας. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι η διανόμη των δελτίων αρχίζει στις 5.30 και η, έναρξη, η ώρα έναρξη τη είναι σε 7 το βράδυ. Να πούμε επίση για το. Μια, προσδί, μια πληροφορία μπόνους για το θέμα αυτό, φαντάζομαι θα το θίξει και ο κ. Κορές, πολύ γνώσος καθηγητής αρχιτεκτονικής, ο οποίος έχει αφήσει το του και στον χώρο της εναλλακτική αναζήτησης, να πούμε ότι αν δεν κάνω λάθος το Ηρώδιο είχε επί 17 αιώνες το μακροβιότερο στέγαστρο στην ανθρωπότητα. Τέλος πάντων, ε, πάτε στην εκδήλωση που σας φέρω ο Ιωμινάς. Ε, εμείς θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκδήλωσή μας, η οποία είναι στο Βιβλιοπωλείο Ιανός, αυτή την Παρασκευή, 23 Στρίτου. Ε, το Βιβλιοπωλείο Ιανός για όσους δεν γνωρίζουν, είναι στα 2-24 στην Αθήνα. Ε, η ώρα τη εκδήλωση είναι 8.30, όπου γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κωνσταντίνου Μπούρα με τίτλο «Αρχείο Φαγοπότη. Μια ψυχαγωγική αφήγηση βασισμένη στον Αθήνα, στον Αριστοφάνη, στον Μένανδρο, στον Ευρυπίδη, στον Όμηρο, στον Αρχίλοχο και σε άλλου ποιητέ. Ε, είναι σημαντικό να δούμε πω ακόμη και στα δύσκολα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου και ειδικά τότε, οι Αθηναίοι διασκέδαζαν με την ψυχή του και διακομωδούσαν τα πάντα. Φιλοσοφώντας και έχοντας επίγνωση της ματαιότητας των εγκοσμίων, και όχι μόνο, δεν τα περιφρονούσαν, αλλά αντίθετα τα τιμούσαν και μάλιστα με το παραπάνω. Πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή η Να δούμε ότι η κατάθλιψη δεν είναι λύση στην, σε αυτό που περνάμε. Σίγουρα. Σε, στη δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε πάρα πολύ πλέον λόγω τη λεγόμενη κρίση, λόγω του μνημονίου, όπω θέλει, μπορεί να το αποδώσει αυτό. Το θέμα είναι. Πώ αντιδράσει σε μια δεδομένη δύσκολη κατάσταση. Το βάζει κάτω και κλείνει στον εαυτό σου, ή έχει ε, ακόμα περισσότερη διάθεση για ζωή και προσπαθεί να κερδίσει. Ακριβώ, ακριβώς. αυτό πρέπει να το παλέψει και να βλέπει τα πράγματα πάντα αισιόδοξα μέσα από, από τι δικέ σου δυνάμει, από τι δικέ σου προσπάθειες, μέσα από συλλογικότητε, τι οποίε μπορεί να συμμετέχει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανεί ακόμα και σε αυτέ τι δύσκολε περιόδου. Όλα αυτά λοιπόν το η Παρασκευή. Στο βιβλίο Πολία στα 2.24 στην Αθήνα, 8.30 το βράδυ, η βιβλιοπαρουσία σε αυτού πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου, Αρχαίο Φαγοπότη. Ε, νομίζω ότι έχουμε κλείσει στην ουσία την εκπομπή αυτήν. Ναι, μηνά. η Αστρική Πύλη σήμερα διέρχε 2 ώρες και 40 λεπτά, έσπασε κάθε ρεκόρ. Η εκπομπή συγκεκριμένη θα ανέβει στα podcast της Αστρικής Πύλης στο iTunes μέσα στη εβδομάδα Ευελπιστούμε να έχει επανέλθει και το site, το stargatefm.gr, να προσθεθεί α, και εκεί. Ή να διαβάζετε τα τελευταία νέα και να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Ε, μπορείτε στο Facebook να γράψετε τον όρο αναζήτησης StargateFM. Κάντε μας φίλους μέσα στο Facebook, θα μαθαίνετε τα τελευταία νέα μας. Εμείς θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στο Κάθια μα μας ραντεβού 10 με 12 το βράδυ με ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα έχει ανακοινωθεί. Φαντάζομαι μέσα από το λογαριασμό μας στο facebook Να αφήσουμε την... ένα επονοούμενο ναι. Γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει το θέμα της επόμενης εβδομάδας Όχι. Και πρέπει να το συζητήσουμε εκτενέστερα Ίσως κάνουμε ένα αφιέρωμα Στην άγνωστη ή στην εναλλα... εναλλακτική ιστορία Του 1821 καθώ θα είναι και επίκαιρο το θέμα Σωστά, προετοιμαστείτε κατάλληλα <laughs> Αλλά μάλλον για εκεί πάει για το εκεί θέμα το πάμε, ναι. Ωραία Λοιπόν μην κάνετε αποφώνηση δεν κάνουμε αποφώνηση. Περνάμε στο Διονύση Κοτσάκη, ο οποίο έχει. Μην φύγετε, μην φύγετε ακόμα. Να πω δύο πράγματα που πρέπει ναι. να πω οπωσδήποτε. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα. Όχι, όχι. Στα όχι. Να... καπάκια όλα. Τα ναι, ναι, όλα, αφού θα okay. φύγετε. Okay. Δεν έχετε, έχετε να πείτε κάτι άλλο μετά, okay, Ε, ναι, ναι, Όχι, ναι, έχουμε όχι, ολοκληρώσει ναι. το ή Θέλω να σα δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Αυτή η εκπομπή ήταν ό,τι καλύτερο έχω ακούσει στο ελληνικό ραδιοφωνο εδώ και πολλά χρόνια και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας ως ως Ατλαντής. ειλικρινά έχω χάσει τα λόγια μου και είναι από τις λίγες φορές που χάνω τα λόγια μου έχω να πω ότι η ποιότητα αυτής της εκπομπής ήταν ασύλληπτα ψηλή για το μέσο όρο του ελληνικού ραδιοφώνου. σας ευχαριστούμε που είστε μέλη της οικογένειας του Ατλαντής και επίσης να πω ότι... Ε, δεν με καλύψατε Δηλαδή έχω πολλά να πάτε ερωτήματα Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος Ναι μα το έχουν ζητήσει και, και άλλοι φίλοι εδώ Δεν, mm. είναι, δεν είναι πρόβλημα για εμάς να, να κάνουμε ένα νούμερο δύο Θα γίνει κάποια Φοπή. στιγμή, απλά. Ναι. Ε, όχι σύντομα Σύντομα σε, έναν, σε δεύτερο χρόνο Δηλαδή εννοώ ότι Ας δώσουμε και ένα περιθώριο και σε άλλη θυματολογία να, να δειχθεί μέσα από αυτήν την που Είναι πάρα πολλά θέματα τα, να τα, τα οποία θέλουμε να περάσουμε. Προφανώς ότι είναι δεδομένο ότι ένα θέμα όπως π.χ. η αρχαία ελληνική θρησκεία και η θεολογία των αρχαίων Ελληνών, εν τέλει, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Εμεί δεν θύξαμε καν ας πούμε, τα τελετουργικά δρόμενα των αρχαίων Ελληνών. Πολύ λίγο. Εμείς το πήγαμε κυρίω ιστορικά. Ωστόσο, τα Ορθόδοξα τα Τι έχει δανειστεί. Βεβαίω, τα και παγανιστικά ναι, στοιχεία του χριστιανισμού, πολλή. αυτά είναι άλλη μία εκπομπή από μόνη τη. Εμείς... Ναι, και ότι σε κάποια πράγματα ότι το θρησκεύεστε έχει πολλέ ομοιότητε ανάμεσα στου πολιτισμού. Δηλαδή, όχι μόνο το πέρασμα από την αρχαία θρησκεία στην. Στην σύγχρονη τη θρησκεία τη πλειοψηφία, ότι διατήρησαν οι άνθρωποι πολλά έθιμα που υπήρχαν τότε και τα, απλά το ονόμασαν αλλιώ. ίσως του έδωσαν κάποιο νόημα παραπάνω ή αφαίρεσαν κάποιο νόημα σε άλλε περιπτώσει. Ε, ε, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, νομίζω κιόλα, για ε, όσου ενδιαφέρονται, νομίζω είναι το Αγέλαθο Πέτρα, το οποίο θίγει τέτοια ζητήματα και ε, μιλάει για την ελευσίνα και το πόσο ο απλό άνθρωπο, ο απλό κόσμο. Έχει διατηρήσει στην ουσία τα αίθιμα τα αρχαία μέχρι και σήμερα, απλά του έχει δώσει άλλο όνομα. Και άλλη μία ταινία ντοκιμαντέρ που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή και μπορεί να την αναζητήσουν οι φίλοι μας στο YouTube είναι το Black Bay του σκηνοθέτη του Έλληνα του Θόδωρου του Μαραγκού. Είναι και αυτή επίση ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για να καταλάβει κανείς πώς έγινε αυτή η μετάβαση από την αρχαία θρησκεία στο χριστιανισμό και τι είδου συμπλέγματα θα έλεγα κουβαλάμε οι σημερινοί νεοέλληνε από όλη αυτή την κατάσταση και από όλη αυτή την ιδεολογική σύγχυση την Α, οποία έχουμε. Αληθεύει ότι η Μάνη κράτησε περίπου μέχρι το 10ο αιώνα, έτσι δεν είναι, Ναι, βεβαίω. Και εκεί διασώζονται γι' αυτόν τον λόγο και υπάρχουν και αρκετέ αιρετικέ εκκλησίε σε εκείνη την περιοχή. Και έτσι μάλλον Έχει αρκετό το... ζούμε η Μάνη. Και σε ορισμένα, σε ορισμένα μοναστήρια βλέπουμε αγιοποιημένε μορφέ αρχαίων φιλοσόφων κτλ. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εκλισάκι που βρίσκεται στον Ισάκι τη Λύμή των έτσι, Ιωαννίνων, έτσι. το και οποίο στην... απεικονίζει Μα... και όχι μόνο εκεί, και αλλά και είναι ίσω το πιο έτσι, είναι εξαιρετικό το παράδειγμα. Αυτό που βρίσκουμε τον ε, ε, Σοκράτη να να απεικονίζει ε, πλάτο. Αυτό που φύγει αυτή τη στιγμή είναι θέμα για την επόμενη εκπομπή γιατί εντάσσεται στα, σε κάποια πράγματα τα οποία έγιναν αμέσω μετά την ελληνική επανάσταση του 1921 σε εθνικό επίπεδο για ποιο λόγο εμφανίστηκαν αυτέ οι αγιογραφίε και πότε αντίστοιχη. Είναι εμφανίστηκαν. και παλιότερο το φαινόμενο, είναι και πριν το 21, νομίζω το κλεισάκι. Οι αγιογραφίε με του Αγίου ναι. δημιουργήθηκαν μετά το 1830 για πολύ συγκεκριμένου λόγου θα τα δούμε αυτά Α, την μάλιστα. επόμενη εποχή. Γιατί έχουν και απεικόνίσει Ισπανών στρατιωτών τη περιόδου του Ισυχεί 1400 περίπου. Τέλο πάντων. Έτσι, με τι πανοπλίες του και τα λοιπά. Είναι περίπου πράγματα αυτά για. Ε, αγιογραφίε, δεν τα περιμένει κανεί. Υπάρχουν πολλέ ανορθόδοξε εντό εισαγωγικών αγιογραφίε, αν α πούμε επιτραπεί αυτό ο όρο. Ε, Εμεί ολοκληρώσαμε την αστρική πηλή για απόψε. Αμέσω μετά είναι ο Διονύσης Κοτσάκη. Το οποίο το έχουμε φάει και τώρα. Όνειρα, ποιοι κάνουν. Δεν το κάνετε όμω Δηλαδή, τώρα, εγώ όσο καλή εκπομπή και να κάνω, ό,τι και να κάνω. Εσύ, Διονύση, έχει δώσει τα διαπιστευτηριά σου εδώ στην Ατλαντή. Εμεί είμαστε νέο αίμα εδώ. Ούτε ήρθαμε. Τι έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. <ΣΣ> Σε παρακαλώ. Έχω και εγώ πράγματα να πω. Και έχει έχεις και μια άλλη. Του Βενιζέλου, το είπαμε αυτό. Αποκλειστικότητα. Συνέδευξη των Εβάγγελο Βενιζέλου θα τα ακούσετε. Ε, οπότε Τον έχω στη γραμμή, θα το ακούσετε. Τι καλύτερο. Νομίζω ότι ειδικά για τα ανοιχτοπούλια εντό εισαγωγικών οι εκπομπήσουν ό,τι είναι καλύτερο. Μα τα ραντίζε είναι Mast, για απόψε σίγουρα. Ναι, το βράδυ, δηλαδή, βάζει φωτιά στα βράδια μα. Μας δηλαδή ποι, ποιος μεγάλος δαθμός να φοβηθούμε και ποιον Μα, τέλος πάντων. Τι να μας τώρα <laughs> και άλλοι Λέ, Λοιπόν Εκλίνουμε αυτή την εκπομπή Βάζουμε το τελευταίο μας τραγουδάκι για απόψε Λοιπόν να είστε καλά Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Γεια σας που είσαι κανιβανος μόνος των αλτάντις πατεριμών εσύ στον ουρανό μόλο το σεβασμό μου τα να σου πω Τα κάνανε πλακάκια πολιτεία και εκκλησία και το λαό σου έχουν στήσει Φοβισμένος στη γωνία Δεν μιλάνε αμαρτία Ίσως να μην είσαι σπίτι Δεν σε νοιάζει που πιστεύουν Ναι τότε θέλω ποδί Πώς σου κάνεις σωτηρία Λέω να πάρω μια διπλή <συρκάς> Τώρα που κοπέδω <το> φάγει <συρκάς> Θα μας σώσουν την ψυχή Τώρα που κοπέδω φάγει Ναι, ναι Θα μας σώσουν Ναι, <συρκάς> ναι